Είμαστε λοιπόν, καθυστέρηση 10 λεπτών και εκπομπή για ανθρώπου οι οποίοι έχουν πραγματικά όρεξη να την ακούσουν, γιατί, όπως καταλαβαίνω και διαπιστώνονται κι εσείς, υπάρχει πρόβλημα ήχου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σταματήσει να υπάρχει αυτό ή θα το ανοιχτούμε μέχρι το τέλος εκπομπής. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαν γίνει κάποιες αναφορές σε διάφορα συγκροτήματα, Είχε βγει στον Αέρα και ο αλέγ από του γκούλα είχε πει ότι θα έρθει εδώ πέρα. Εγώ είχα κάνει και ένα ανοιχτό κάλεσμα σε διάφορα παιδιά, είτε από συγκροτήματα είτε από σαν θεατέ, τέλο πάντων, οποιοδήποτε θέλαν να μιλήσουν, να πούνε την άποψη του αυτό το θέμα, γιατί εντάξει δεν είναι κάτι το οποίο είναι αφορά μόνο τον άνθρωπο πουνε πίσω από το μικρόφωνο και τον άνθρωπο που σε παίζει τέλο πάντων στη συναυλία, είναι κάτι τέλο πάντων στο οποίο συμμετέχουμε όλοι ο καθένα με τον τρόπο του. Γι' αυτό και έχουμε μαζευτεί μια μικρή παρέα, όχι αναμενόμενη, αλλά κάποιοι εδώ πέρα πάνω. Ε, είναι και ο Αλέκο ε, από του Γκούλακ. Παιδιά από άλλα συγκροτήματα δεν ήσταν. Θα προσπαθήσουμε να μην γίνει ούτε σαν. Ε, δεν έχω βασικά σκοπό να γίνει κάτι σαν. Ε, απολογία τέτοιου είδους, ε, χαρακτήρα. Απλά μια συζήτηση και μια ενημέρωση για. Κάποιε πράξει που γίνονται, κάποια σκεπτικά των συγκροτημάτων, κάποιε αντιρρήσει και πάνω απ' όλα αυτό που θα διέφερε πιστεύω όλου μα εδώ πέρα, ό,τι θα μπορούσα και αυτήν τη συζήτηση να την έκανα όχι στο, στον αέρα, δηλαδή στο μικρόφωνο, αλλά και σε οποιαδήποτε σπίτι τέλο πάντων με πίτσε και μπύρε. Αυτό λίγο λοιπόν, θα με διέφερε ήταν και η συμμετοχή, δηλαδή το παρόν κάποιου κόσμου, οι οποίοι δεν του ενδιαφέρει μόνο η συναυλία και το εισιτήριο για να μπουν μέσα. Το τηλέφωνο, λοιπόν, είναι το 214 καλα θα είναι να μην παίρνουν σήμερα, παιδιά, τηλέφωνα για να ζητάνε τραγούδια και πολύ πιθανόν να βγαίνουν και τα τηλέφωνα άμα το θεωρούν σκόπιμο οι φίλοι που θα παίρνουν ή εχθείλοι, τέλος πάντων, ό,τι θέλουν να είναι στον αέρα. Ε, θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, άντε καλά δύο, γιατί είναι μικρά, και στη συνέχεια επιστρέφουμε. Παρακαλώ, άμα δεν έχουν να πούνε κάτι, να μην παίρνουν την ώρα που στον αέρα, γιατί θα περιμένουν πολλή ώρες σε αμμονή. Το τηλέφωνο για άλλη φορά είναι το 2.14.22. Μελά! I fell in the middle of the I saw the like of in the But watching your numbers on never run to reality, never turn away the torture! BOOOOOO! 460 men out of the world, you're creating every show that you're from! Sound your ass! You hey, You're something you're I saw your ass Animals You're a friend of mine They κάποιος παρεμβάλλει έχω βαρεθεί να λέει ότι δεν θα του περάσει τελικά φαίνεται ότι θα του περάσει καθότι κάθε φορά λέμε θα ξαναβούμε και κάθε φορά αντιμετωπίζουμε τεχνικά προβλήματα να είμαστε λοιπόν να είμαστε. Ε... Είμαστε. Ε, χαιρέτη... ναι. Ανάφαρα, σαν χαιρετήσματα στην αρχή ότι είμαστε κόσμος εδώ πέρα στο στούντιο του Ράβο Ειτοπία ε, στην προηγούμενη εκπομπή λοιπόν είχε γίνει μια αναφορά σε διάφορα συγκροτήματα. Καλό είναι να μην αναφερθούμε τόσο πολύ δελος πάνω στα συγκροτήματα μια και δεν παρευρίσκονται ας πούμε όπως η αρνητική στάση, η πάνξ ο και, και και ίσως ή να αναφερθούν μόνο σαν παραδείγματα. Βασικά όταν την είχα κάνει ε, στην αρχή την εκπομπή δεν είχα, το ότι θα την συνεχίσω, θα γίνει δηλαδή και τρίτο μέρος όπως είναι, όπως Καλή ώρα γίνεται σήμερα. Πάντως, ε, οπότι, από το ενδιαφέρον που φάνηκε και από φίλους που δεν έχουν ανέβει εδώ πέρα, φαίνεται ότι είναι καλό το να γίνει έτσι αυτή η συζήτηση εδώ πέρα. Λοιπόν, ε, το ερώτησμα για αυτήν την συνάντηση εδώ πέρα ήταν το ότι αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκπομπή ε, περισσότερο για συναυλίες και για συνεντεύξεις. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα, ε, ότι η κούλα και η Δικηγόζ, δεν μου αρέσει η ώρα να γίνεται σαν κατηγορητήριο, είχαν εμφανιστεί σε μια συναυλία ενός δήμου με Εγώ κάτι... Έχω τον δικηγόρα δεν τον, τον έχω κλειδώσει του Αλέντα όμως. <laughs> ε... <laughs> ε... <laughs> ναι, το ότι είχε... Ο... Για το τη συγκεκριμένη το συναυλία στο... σε ένα δήμο, στην οποία υπήρχε μέσα... Το σήμα που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή η είναι ελληνική, και το σήμα της Βεργίνας. Βέβαια δεν ήταν ε, τόλο σκεπτικό της εκπομπής, εντε και καλά, να, τη, να γίνει πέσιμο σε κάποιο συγκρότημα, έτσι επειδή τέλος πάντων, ίσα ίσα, δηλαδή υπάρχουν ε, πολύ καλές ε, φιλικές σχέσεις. Γι' αυτό δεν ξέρω πώ θα καταφέρουμε να απομονώσουμε το συγκεκριμένο μόνο γιατί αναφερθήκαμε και σε συγκροτήματα όπω η αρνητική αρνητική στάση μόνο μέσα από κάποιε συνεντεύξει και σε κάποια άλλα συγκροτήματα. Γι' αυτό θα θέλαμε και κάποια έτσι να, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε εδώ πέρα μια γενική στάση κάποιων συγκροτημάτων και όχι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο τον οποίο θα ζωρίσουμε για τη συγκεκριμένη πράξη. Λοιπόν, άμα θέλει κάτι να πει και ο Αλέκο ο οποίος είναι εδώ πέρα και συμμετέχει στους Γκούλακ. Και... Ε, και έχω παίξει για αρκετές συναυλίες ε, του Ράδιου, το οποία και όχι μόνο, Μπράβο, και έγινε μια... Ναι, και σωστή έκθερος πάνω, πες δηλαδή, να... αλλά ναι. το όλο θέμα δημιουργήθηκε με την τελευταία συναυλία που έγινε. Άντερα, λίγο πες κάτι, εσύ λέω λόγω. Βλέπω τελευταία συναυλία. Λοιπόν, εγώ ήρθα εξικά τη να πω ότι έρθα εδώ πέρα για να, όχι τόσο για να μιλήσουμε το συγκεκριμένο περιστατικό που, που λες εσύ ότι υπήρχε το πανό από εκεί πέρα και πίσω από τη συναυλία που παίζαμε και τέτοια αλλά περισσότερο για να δούμε το σκεπτικό πώς αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό έτσι με τι στοιχεία το ανέφερες έτσι, και κατά πόσο θα έπρεπε αυτό το πράγμα πούμε, εσύ ειδικά που με ξέρει και αρκετά χρονάκια, που κολλήγα καμιά δεκαριά. Έτσι, ενώ σε είχα δει και στον δρόμο, και όλα θα μπορούσαμε πρώτα να, να το είχε ρωτήσει τουλάχιστον σε μένα, τι έγινε, Ερεσία Λέκο, α πούμε. Ήταν κάποια συναυλία για τη Μακεδονία, ξέρω εγώ, και πήγατε εσεί εκεί πέρα, γιατί σα φτιάξαν συναυλία κάποια από το Δήμο. Και να ξέρει τι θα πει στην εκπομπή. Φυσικά εγώ τώρα δεν. Δεν με ενδιαφέρει αν παίξαμε ή δεν παίξαμε μπροστά από αυτό το πανό, γιατί εγώ προσωπικά ούτε που το έδωσα σημασία. Είναι το λιγότερο που με ενδιαφέρα. Μένα με προσωπικά με ενδιαφέρε να γίνει μια καλή συναυλία, έτσι. Και με ενδιαφέρε η επαφή με τον κόσμο που θα έρθει εκεί πέρα. Αυτό ήταν που με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Έτσι. Ναι, και εδώ... κανένα δεν βγήκε φυσικά να πει τίποτα. Ο, ξέρω εγώ, η Μακεδονία είναι ελληνική, κανένα μαλάκα του δίπλου. Ναι, αλλά ούτε το αντίθετο έγινε και από δική σα. Ε σχέση, δηλαδή άμα όντω είχατε κάποιο πρόβλημα, αν και εσύ πλέον δεν έχεις τόσο μεγάλο πρόβλημα το αυτό που ενδιαφέρει, θα μπορούσε κάποιος από εσά άμα το θεωρούσατε σκόπιμο να λέγατε να λέγατε το ότι παιδιά εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτό το συγκεκριμένο θέμα τέλο πάντων ή για προσωπική μου άποψη ότι θα μπορούσατε να λεγατε που φυσικά δεν είναι που ότι αυτό που λέω αυτό έπρεπε να γινόταν κιόλα, απλά η δική μου άποψη από τη στιγμή που δεν το ξέρετε να θα μπορούσατε πούμε, να λέγατε παιδιά, εμείς ε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτό που γίνεται εδώ πέρα, ε, αρνούμαστε να παίξουμε και όσο πώ έχετε πρόβλημα μπορείτε να περάσετε να πάρετε τέλο τα λεφτά σας ή διάφορα. Ρε Γιώργη λες τώρα λίγο ψυλοκαζό μου πέρα. Ναι. απάντησε σα τηλέφωνο και μετά θα μιλήσω. Πισόνε, ε, γιατί είμαι σωρά. Κάξτε λίγο. Ε... Σου γρωστάω Αλίκο... απάντηση, σου απάντηση. Δεν άκουσα, δεν άκουσα τι μου είπες. Δεν ξέρω γι' αυτό σου λέω. Ε... Να... Τέλος πάντων... Να... Σου γρωστάω ακού... την απάντηση ακόμα. Δεν, δεν το σου δώσα καμία απάντηση. Ωραία, δώσε, δώσε την δόση. Άσ' περιμένει ο φίλος, τηλέφωνο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αρχικά, δεν θεωρώ εγώ, ας πούμε, ότι πρέπει να βγω μετά από 10 χρόνια που είμαστε σαν γκρουπ και να πω τέτοιο αν μετά από τόσες χιλιάδες συναυλίες που έχουμε δώσει, ας πούμε, έτσι που λέει ο λόγο χιλιάδες, έτσι για, οποιο, για οποιοδήποτε λόγο συνέβαινε, ας πούμε, είτε κάποιο είχε πρόβλημα, ας πούμε, και κάποιος, είτε αντιρρησίας ήταν, ή οτιδήποτε σχετικά με κοινωνικούς αγώνε ή κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί δοθήκαν πολλέ συναυλίε έχουμε παίξει σε πάρα πολλέ συναυλίε, αυτό έλειπε εγώ να βγω μετά από 10 χρόνια και να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα τελείως αυτονόητο, για το group α πούμε... Για ορισμένους ανθρώπους αυτονόητο ήταν ότι δεν θα παίζατε ένα τέτοιο πράγμα. Εδώ πέρα είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που πέσανε σε ξύλο δέκα χρόνια. Κάνουμε αμάν για να παίξουμε σε καμιά συναυλία, α πούμε, να διοργανώσουμε σωστά μια συναυλία. Και ξαφνικά εγώ, έτσι, είτε σαν group, είτε σαν αλέκος. Έτσι, και το βάζουμε τώρα, εντάξει, δεν είναι και τα άλλα τα παιδιά εδώ το group. Μιλάω εγώ σαν αλέκος τώρα. Έτσι. Ξαφνικά θα διαλύσουμε μια συναυλία, α πούμε, την είχαμε προγραμματίσει ένα μήνα πριν. Επειδή υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα μέσα στο, στο χώρο που παίζαμε. Ναι. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρε και στο είπε από την αρχή ναι. είναι, είναι ότι ήθελα να γίνει μια σωστή συναυλία. Με δηλαδή δεν μπορεί εγώ να τραγουδά αυτά που τραγουδά, να στο πω αλλιώς, και να ισχύει αυτό το πράγμα. Ότι έχει κάποια επαφή το group. Είναι αυτονόητο για το group ότι καταδικάζει τέτοια πράγματα. Αλλιώ δεν θα έβγαινα να τραγουδίσω όντω. Δεν θα έβγαινα να τραγουδίσω. Αυτό όμως είναι, εδώ πέρα ρε, παιδιά τέλος πάντων που καλούμε και κάποιος, άμα θέλει κάποιος από εσάς να μιλήσει, κάποιος ακροατής, γιατί όπως είπα και στην αρχή έχω κάποια διαφορετική άποψη, πιστεύω ότι την έχω πει, αλλά καλά είναι να μην είμαι μονίμως με, το με τον διάβολο με τον Αλέγο, γιατί όπως είχες πολύ καλά που αλέκοψε στην αρχή, εγώ θα μπορούσα ρε παιδί μου να πάρω ένα τηλέφωνο του Αλέγο για να βρεθούμε. Ε, όπως είπα, είναι και άλλα παιδιά εδώ πέρα που μπορούν να παίξουν κάποιο... Ε, εντάξει, εντάξει, όχι στον Έρεν. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι πρώτον να ξεκαθαρίσω αυτό που έκανε ο Γιώργος στο δεν ήταν πέσιμο, ήταν μια γενική εντύπωση που έμεινε σε πολλοί κόσμο, α πούμε. Και πέρα από αυτό, με πούμε, τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος γνωρίζει τους γκουλακ τώρα, α πούμε, δεν τους εξερευνούν από 10, ούτε από 20 χρόνια ούτε από 30. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να πήγει να τους δει πρώτη φορά, α πούμε, και έφυγε με κάποιες τέτοιες εντυπώσεις. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ένα σχόλιο ήταν απαραίτητο. Και σου λέω αυτό το πράγμα ότι υπήρξε η εντύπωση, πούμε, εγώ προσωπικά δεν ήμουν στην αυλία, okay. αλλά από πολλοί κόσμο που ήταν εκεί είχε μείνει αυτή η εντύπωση, πούμε, ότι οι Γκούλακ με ένα τέτοιο πανό και ούτε καν σχολιάστηκε το γεγονός. Πούμε. Να απαντήσω σε αυτό το πράγμα, να, σου... να πω κάτι τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αρχικά ούτε εσύ ούτε ο Γιώργος ήσουν στη συναυλία. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό για μένα. Είναι σημαντικό γιατί... Μίλησα και συνηθίζω και πάντα γίνεται αυτό και είναι ότι ό,τι πιο πολύ μου αρέσει μετά από μια συναυλία είναι να βρίσκομαι με κάποιο κόσμο και να μιλάμε, ρε παιδί μου. Να μου πει μπράβο ήσασταν καλοί, μπράβο ήσασταν κακοί, α πούμε, ξέρω εγώ, μπράβο τέλο Να πει τι εντυπώσει του, να αλλάξουμε πέντε κουβέντε, έτσι. Είναι ό,τι πιο όμορφο μετά από μια συναυλία. Λοιπόν, δεν βρέθηκε, έτσι. Γι' αυτό και εγώ το πέρασε τελείω αμεληταίο και μετά εκ των υστέρων, μετά από ένα μήνα και έτσι, πότε έγινε, <συστονίτως> ένα μήνα <συστονίτως> περίπου, την προηγούμενη εβδομάδα πω. Ναι, ένα μήνα ένα μήνα και α πούμε, ξαφνικά μου μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, κανένα από όσα παιδιά ήταν τουλάχιστον στην συναυλία, έτσι, δεν έβαλε κανένα τέτοιο ζήτημα. Και α, αν κάποιος ενοχλήθηκε, πραγματικά θα, θα γούστα, α πούμε, να έρθει να το πει στον group το ίδιο, έτσι. Στον group το ίδιο. Αλλά κάποιος από αυτού που ήταν μέσα στη συναυλία, έτσι. Γιατί, ναι, ναι μένεσαι λε αυτό που λε, α τώρα, αλλά εγώ αμφισβητώ κατά το πόσο, α πούμε, ενοχλήθηκε κάποιος κόσμο από τη συναυλία, πούμε. Σε αυτό που λες, που που που που λες έχει δίκιο, δηλαδή, ότι μπορείς να αμφισβητήσει. Για Γιατί και εγώ λέω δηλαδή, ότι τελικά όντω μπορεί να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και να είναι δηλαδή, εγώ σαν άνθρωπο έχω πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλο ο κόσμο έχει πρόβλημα. Όχι, εγώ έτσι. σαν άνθρωπο έχω πρόβλημα. Είναι δυνατό να μην έχω πρόβλημα με αυτά τα πράγματα. Αλλά σου είπα και την προηγούμενη φορά, έτσι. Είμαστε, είμαστε σε ένα μέρο που συνεχώ συμβαίνουν διάφορα πράγματα γύρω μα. Αν σταματάμε σε κάθε τύπου που συμβαίνει γύρω μα, έτσι. Δεν θα πάμε ούτε δύο βήματα μπροστά. Κοίταξε, είναι. Δεν είναι το καθόλου. Σου είπα και την καφέ, προηγούμενη ναι. φορά ότι όλη η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη από αφήσεις για, συλλαλητήριο. για το συλλαλητήριο. Εμένα αυτό το πράγμα ας πούμε, με ενοχλούσε αφάνταστα. Έτσι. Εγώ είχα πρόβλημα να κυκλοφορώ ακόμα, ακόμα στον δρόμο και να βλέπω αυτό. άλλο απέναντι, α πούμε, φάτσα κάρτα στο σπίτι που μένω, είχε βάλει 18 σημαίες στον μπαλκόνι του. Μπορείς να το φανταστεί, 18 σημαίες έναν πράγμα. Και μπορεί να είχε ψηλικατήσει να τι έπρεπε να τσάμε, μέτρο. <χω> Ξέρω εγώ. Έτσι. <χω> έτσι. Είναι ορισμένα ας... πράγματα στην οποία αρέσουν σου τα επιβάλλουν. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα κάνεις από μόνο σου. Ναι, Όσο ναι. μπορεί. Υπάρχει υπά διαφορική πέρα, επιβολή πέρα. Του, του εθνικισμού που λένε σκοτώστε τους τάδε, βιάστε τους τάδε, ξέρω εγώ, και Εντάξει. εσύ τον εαυτό σου τον βγάζεις απέξω έξω, μένει αμέτωχος. Ή για μένα καλό να μείνει αμέτωχο, να αντιδράει δει αυτό το πέρα. Και είναι διαφορετικό το ότι δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρει γενικώ το όλο θέμα. Εσύ κοιτάς τέλο πάντων το πώ θα γίνει ρε παιδί μου, η πάτη σου, ξέρω εγώ πώ θα το πω, εντάξει, αυτό, Δηλαδή, δεν, ε... δηλαδή ότι δηλαδή, δεν θε δηλαδή, να σταματά τα δηλαδή, προβλήματα δηλαδή, δηλαδή. προκειμένου να συνεχίσει. Όταν ξεκινά, α πούμε, έτσι, εγώ σαν αλέκο, όταν ξεκινάω για μια συναυλία, έτσι, το, μόνο, το μόνο που σκέφτομαι για τη συναυλία, έτσι δεν μιλάω για άλλε φάσει ναι. τη ζωή μου, έτσι, για τη συναβλία, είναι ότι εκείνη τη στιγμή εγώ θέλω να γίνω μια καλή συναβλία και θέλω ειλικρινά το μόνο που, που επιζητάω εκείνη τη στιγμή και το μόνο που σκέφτομαι και δεν μπορώ να μιλήσω πρώτα από συναυλία πάρα πολλές φορές ε, έτσι. δεν το ξέρω αυτό έτσι. λοιπόν είναι, είναι να, επικοινω... να γίνει συναυλία και να υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο έτσι. αυτό είναι το επίκεντρο, εκεί τελειώνει και αρχίζει για μένα μια συναυλία έτσι. από μένα να βγει μια ενέργεια, να βγει φυσικά έτσι. και από εκεί και πέρα να υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο αν δεν υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο, από αυτό για μένα φυσικά εξαρτάται το πόσο είναι καλή μια συναυλία ή όχι. Και αυτό φαίνεται και, και μετά. Το ότι, το ότι ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και μιλήσαμε μετά τη συναυλία της Νεάπολης κα... στον χώρο της συναυλίας, έτσι. Και κανένα δεν μου ανάφερε αυτό το, πρά... το πράγμα, πούμε. έτσι. Ήταν ενδεικτικό για μένα ότι όντω δεν είχε σημασία αυτό το πράγμα. Γιατί. Γιατί ήταν ένα κολοπανό, ας πούμε, το οποίο ήταν ένα μόνιμο πανό που υπάρχει αν πας σε όλα τα γυμναστήρια και καλά ο αθλητισμός είναι μαζί με τα ελληνικά, είναι τα ελληνικά νιάτα που τα ελληνικά νιάτα ασούμε, ε, είναι τα ιδεώδη της ελευθερίας. Τέλο πάντων, τώρα μην πούμε για, για τα νιάτα. Εσύ αναφέρθηκε, είπες ρε παιδί μου, ότι αυτό που σε ενδιαφέρει σε ένα πάνω απ' όλα είναι να γίνει μια καλή συναυλία. Μπράβο, εγώ... Και εγώ έχω να πω αυτά τα πράγματα και όταν λέω αυτά τα πράγματα ασούμε, με τα τραγούδια που λέω ή τουλάχιστον αυτό θεωρώ εγώ, έτσι, ναι. έτσι. Και δεν λέω ότι ούτε ο αλάτιτος, ούτε ο, ο... Ναι ούτε έχω τις αποψάρες, ναι. ας πούμε, επειδή τραγουδάω πέντε πράγματα, ας πούμε, ναι. που έχω ζήσει, που έχω νιώσει, ξέρω εγώ, έτσι. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί, 20 άτομα, δεν μπορεί 20 άτομα, ας πούμε, που δεν ξέρουν για τον γκρουπ, ας πούμε, να τα σκεφτώ εγώ απαραίτητα, θα τα σκεφτώ αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι πάντα με τη λογική ή το group να σκέφτεται πάντα με τη λογική των 20 ατόμων που τυχόν να παρεξηγηθούν. Ε. Έτσι, γιατί πο... παρεξηγήσεις... Ναι, ρε παιδί μου, ένα... εντάξει, μισό λεπτό, να πω και εγώ κανά δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εγώ διαφωνώ στο, όρο, στο, στο σκεπτικό το ότι εμένα με ενδιαφέρει το να γίνει μια καλή συναυλία. Και δεύτερον. Όταν φυσικά... λε ότι με ενδιαφέρει με ότι είναι μια καλή συναυλία να γίνει, είναι ότι θέλει να περάσει κάποια μηνύματα έτσι, ή κάποιε εμπειρίε δικέ σου με τη μορφή τραγουδιών. Γιατί αυτά ε... τα μηνύματα και αυτά τραγούδια, αν. Ποτέ διάολο, α πούμε, έχει δει τι γράφουνε μέσα. Ε, γράφουνε και πέντε πράγματα πολύ διαφορετικά από τη Μακεδονία, α πούμε, και τι άλλε μαλακίε. Ναι, Μα γι' αυτό και εγώ, εγώ το θεώρησα αυτό το πράγμα. Είναι το σκηνικό λάθο. Το ότι στίχη, εντάξει, και στίχη και σκηνική, και η, όχι μόνο σκηνική, η δραστηριότητα του συγκροτήματο διαφέρει πάρα πολύ από το πάνω. Τότε, γιατί παίξατε το πάνω. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν είστε μόνο εσείς Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα το οποίο λένε διάφορα πράγματα στου στίχου. Αλλά βγειούνται διάφορες πράξεις. Θα να κοιτάς ένα δάσος, ας πούμε, και να λες τι ωραίο δάσος είναι, έτσι. Και ξαφνικά, ας πούμε, να βλέπεις ένα άρρωστο δέντρο και λες δέξα να πατήσω εδώ μέσα, ας πούμε. Καταλαβαίνει αυτό το πράγμα που σου λέω. Εγώ αυτό δεν το βλέπω σαν παράδειγμα. Καταλα... Καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Κολλά σε ένα πράγμα, ένα περιστατικό α πούμε, που στο κάτω-κάτω εγώ δεν νιώθω α πούμε να απολογούμε για αυτό το πράγμα, ούτε τίποτα. Τι ξέρει γιατί δεν νιώθω να απολογούμε, γιατί δεν τότωσε σημασία. Έτσι, τι κολλά και γίνεται ένα τέτοιο σχόλιο στην προηγούμενη σου εκπομπή. Έτσι, που στην προηγούμενη σου εκπομπή εγώ όταν το άκουσα αυτό έγινε έξω φρενών τελείω α πούμε, γιατί αρχικά δεν με εξέφραζε. αλλά αυτό που ακούστηκε κιόλα και είχα χοντρό πρόβλημα και ήταν η κυριότερη αφορ... αφορμή που. Που πήρα τηλέφωνο στην προηγούμενη εκπομπή ήταν ότι ακούστηκε σαν να έγινε μια συναυλία για τη Μακεδονία. Φρίκαρα, φρίκαρα. Ε, μα την Παναγία έτρεμα. Έτρεμα, όταν το άκουσα έτρεμα. Γιατί δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο. Εντάξει, μετά με πήρε τηλέφωνο. Τώρα το παράδειγμα για το δάσο που υπάρχει ένα άρρωστο δέντρο δεν μπορώ να απαντήσω πάλι με άλλο παράδειγμα. Ναι, δηλαδή... Τέλο πάντων, με δάσο και άρρωστα δέντρα. Εντάξει. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ. Ε, Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, το ότι ένα συγκρότημα, εντάξει, δεν θα λέω, να μην, να μην είναι νοήτο το ότι αυτά, αυτά είναι τα σωστά, δεν και καλά, αυτές είναι προσωπικέ μου απόψει. Ότι ένα συγκρότημα καλό είναι να μην βάζει πάνω απ' όλα, εντάξει, την έννοια του συγκροτήματος, δηλαδή σε στυλ, εμείς είμαστε σε συγκρότημα πρώτα η η καριέρα στο χαρακτηρίζω κάπως έτσι, δηλαδή η εφάνιση <laughs> του συγκροτήματος και από εκεί και πέρα όχι, ε, έχουμε κοινή προσωπική μα στάση. Όχι, γιατί όχι. εσύ τώρα ένα λεπτό... Κα, κάνεις κάποιο λάθος, όταν πας να παίξεις στην αυλία, πας να παίξεις στην αυλία. <laughs> όταν πας να κάνεις μια διαδήλωση, πας να κάνεις μια διαδήλωση. <laughs> όταν, πας, όταν πας να δουλέψεις, πας να δουλέψεις. Όλα αυτά είναι είσαι εσύ, α πούμε, κατάλαβες. Κοιτάξτε, το... όταν δουλειά... πας να παίξεις στην αυλία, πας να παίξεις στην αυλία, έτσι. Λοιπόν, όταν πας να δουλεύεις δεν έχει σημασία με ποια είναι η αλεστητή δουλειά. Για να ξεκολλήσουμε λίγο από την να και να αναφερθώ σε ένα άλλο συγκρότημα Όχι, που είχε παίξει στην πόλη μας. άλλο συγκρότημα. Εντάξει. Για ένα άλλο που είχε παίξει στην πόλη μας. Και με λες, εσύ γιατί δεν ήρθε συναυλία ε, και αυτή που δεν έχεις σε συναυλία, πώς μπορείς να τα αυτά τα πράγματα, να πω κάτι ε. άλλο. Ωραία. Εσύ είχε γίνει πριν δύο που είδα το steering 2 χιλιάριγα με όλους τους δαβάδες η πόρτα και τη δεύτερη μέρα δεν πήγα. Λύχε. Παρόλα αυτό... Λύχε. Κοίταξε στην πόρτα είχε, είχε ανθρώπους... ντάξει... είχε τρεις κρούδες μάρτυρες. Κάτσε από αυτό ήταν τη δεύτερη μέρα. Ντάξει εγώ τη δεύτερη μέρα δεν πήγα γιατί τσακίστηκα από την πρώτη μέρα. Που δεν πήκα καν την πρώτη μέρα. Κάτσε έξω από τον ατέρωτο γιατί πράγματα είναι αυτά. Και τη δεύτερη μέρα όπως μου είπανε... Ήγαι μέσα με τα τζίδες που σε πολλούς κόσμου κάνουν σωματική έρευνα και είχαν μπει και ζητάδες μέσα. Ε, για να βλέπουμε γενικώς τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή τότε και εγώ σε περίπου, δεν θα έπρεπε να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός, γιατί δεν είχα τη μαλακία να πληρώσω 2.000 άρια σιτήρο, να καθίσω να με ψάξουν «σowέγγω» οι μεντατζίδες και να έχω το, το, το βλέμμα έτσι, της ασφαλούς τάξης από πάνω, ότι είμαστε ο ίσχα και ο ρασίλης Σοβιετική Ένωσης ή την Κίνα, μην την βγει σκοθός κανείς από την καρέκλα του, για να λένε τέλος πάντων «μπάξτρομα» να παιδιάστε, όπλα ροκέντρο, βουλί, και τώρα βουλήτης και να πούμε. Δηλαδή με αυτό το λογικό να, να μην πάρει... Παρα... Δυγνώμη όμως, ένα, ένα πράγμα απλώς δεν καταλαβαίνω από αυτά, εντάξει. Φυσικά, εντάξει, καταλαβαίνω και γιατί τα λες αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνω τι μαλακία είναι, ας πούμε, να είναι η μπάτση ας πούμε, εκεί πέρα, έτσι και τέτοια. Αλλά θεωρείς, α πούμε, ότι τα γκρουπ τους φέρουν τους μπάτους, όχι, βέβαια. Αν είχανε πρόβληματα, συγκροτήματα... Εντάξει γιατί κάλλιστα θα μπορούσαν να πούνε Κοίταξε εμείς περνάμε κάποια μηνύματα μέσα από τα τραγούδια μας Και ξέρεις ότι δεν συμφωνούμε με αυτό το πράγμα γιώργη, Αλλά παρόλα αυτά προκειμένου γιώργη, να μας δει σου... κόσμος από Θεσσαλονίκη Θα, σου πω... θα δεχθούμε οποιαδήποτε θα περίσταση Γερνίνα Γι Γιατί δύο... εμείς έχουμε φίλους Θεσσαλονίκη θα σου, πω δύο πράγματα, θα σου πω δύο πράγματα Δύο περιστατικά θα σου αναφέρω Έτσι. Το ένα είναι γενικό, δεν θα το εξειδικεύσω. Και εσύ και εγώ και ο καθένας μας είσαι εδώ μέσα, έτσι δεν ξέρω, έχουμε πάει και έχουμε δει συναυλίες με πολύ ακριβά εισιτήρια και δεν έχουμε τίποτα, πει τίποτα γιατί τα γκρουπ αυτά τα υπεραγαπούσαν. Εντάξει. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς με αυτό δεν το πράγμα. Δεν θυμάμαι να έχω πληρώσει πολλά λεφτά για συναυλία. Σους ντάμπτουν να τους είχες δει στο Ρεξ, Φυσικά πώς και, τους είχες και με πρόσκληση. Δώτε. Φυσικά και με πρόσκληση. Μαζί με άλλα 3-4 μου βρήκα προσκλήσεις. Μπορείς και βρει πρόσκληση. Αν δεν έβρισε πρόσκληση θα πήγε στην αλήθεια τώρα εδώ πέρα. Θα πήγαινα. Ε, θα πήγαινα. Θα να <laughs> μην με <τρελαίνεις>, θα <laughs> ναι, Ε, αυτό σου λέει ωραία Γιώργο να ακούω, ότι... Κοίταξε, για αυτόν τον λόγο όμω έχω χάσει πάρα πολλέ Ακριβώς επειδή δεν είχα και λεφτά. Εγώ δεν για ποιο λόγο, γιατί δεν είχα δηλαδή, λεφτά. Μπράβο, για τον πολύ, ναι. το πολύ απλό λόγο ότι δεν είχα λεφτά, δεν πήγα σε πολλές συναυλίες. Και την πρώτη φορά που Άρα... νέα, πάλι δεν πήγα. Αλλά να σκεφτείς, νέα. ας πούμε, ότι για να στηθεί μια τέτοια συναυλία πούμε, έπρεπε να είναι τόσο το εισιτήριο, ας πούμε. Δύο και χιλιάρικα. Κάτσε, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα, θα μπορούσε με, άλλες, με άλλα... για τους Music. Ναι, λέω Εντάξει. για όλα τα μεγάλα συγκροτήματα που έρχονται απ' έξω, Έτσι Και πολλά από αυτά που στάρουν και πολλά από αυτά ήθελα να δεις. Και αν ήταν φθηνότερος το εισιτήριο θα πήγαινε και εσύ. Όπως θα πήγαινα Εντάξει, και εγώ. Ενα. Αλλά ούτε εγώ πήγα, ούτε εσύ πήγες, ας πούμε. Ναι. Και έτσι. Δεν έχεις όμως ότι θέλει ακριβότερο σιτήριο εκεί πέρα. Εκ των πραγμάτων. Τέλος πάντων, τότε το πρόβλημα του εισιτήριου είναι γιατί, γιατί δεν έχουν γεφυρώσει τον χρόνο. Κοίταξε, το... Το... τα γκρουπ ήταν από Αθήνα και είχαν 2.000 άργα και όπως ρώτησα, εγώ πέναν 500 άργα από το εισιτήριο, το κάθε συγκρότημα και το τέταρτο το Δηλαδή τέλος πάντων το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο. Δεν μιλάμε yeah, yeah. για το εισιτήριο. Mm. Εγώ αυτό ανέφερα απλά ένα παράδειγμα το ότι ορισμένα πράγματα δεν ανάγκη ρε παιδί μου να μας τυγωθώ για να αναφερθώ σε αυτά. Τώρα σε εκείνη την περίπτωση εγώ δεν είχα ένα χιλιάργο. Και πολύ περισσότερο αν είχα ένα χιλιάργο που δεν είναι πολύ εξωφρενικό το ένα χιλιάργο ξέρω εντάξει τρία συγκροτήματα αλλά δεν είναι εξωφρενικό εντάξει αυτό είναι μια εγώ πιστεύω ότι και με 8 κατοστάρκα και με 7 κατοστάρκα θα μπορούσε να γινόταν. Άστο αυτό. Αλλά ρε παιδί μου εντάξει ότι. Άκουσα αυτό, το, άκουσα αυτό εδώ πέρα που έγινε και θέλεις εγώ να πάρω μια στάση. Να πάρεις μια στάση που ρωτήσεις όμως και μάθεις. Και δεν ρώτησες κανένα. Αυτό είναι γεγονός όμως. Ότι δεν ρώτησα κανέναν από τα συγκροτήματα, ε, δεν βέβαια. ρώτησα κανέναν. Ναι, ε, βέβαια. Κοίταξε βέβαια. εγώ με τους αλλιώς, ανθρώπους τους οποίους ήρθα. Μιλήσα... Αλλιώς αν είχες μιλήσει μαζί μου, αςούμε, κατάλαβα, στην προηγούμενη εκπομπή, ας πούμε, θα έβγαινε και ναι, έλεγες ναι, γιατί παίξανε με ένα πανό από πίσω. Έτσι. Mm. Και yeah. όχι αυτό που είπε που φάνηκε σαν να παίξαμε αρχικά για μια εκδήλωση στη Μακεδονία. Έτσι. Δεν βέβαια, είπα ό, ό, ό, ό, ότι, ότι παίξαμε για εκδήλωση στη Μακεδονία. Είπα ότι ε, σα κοστίζει ο Δήμο και θα προωθήσει το τέτοιο για τη Μακεδονία. Πάνω από αυτό. Ο Δήμο σε όμως, έτσι. Δεν μας χρησιμοποίησε για αυτό το πράγμα και πολύ απλούστατα γιατί και οι ίδιοι δεν ξέρανε τι γινόταν μέσα εκεί πέρα. Δηλαδή εσεί δεν ξέρατε. Ο Δήμο δεν ήξερε, ο κόσμο δεν είχε πρόβλημα. Ε, οι ίδιοι διοργανωτέ δεν ξέρανε καν. Πρώτη φορά κάνανε συναυλία και μέσα σε εκείνο εκεί πέρα το μέρο α πούμε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία βέβαια. Έτσι, yeah, για μας yeah. δεν είχε σημασία τι ξέραν και τι δεν ξέραν ο Δήμος της Νεάπολης, ας πούμε. Κατάλαβες. Κόσπας συνέφερε εμά τι yeah. πήγαμε να κάνουμε εκεί πέρα. Κατάλαβες. Τέλος πάνω ρε παιδί μου, ξεκαθαρίσει αυτό που είπε ο Γιώργος. Αυτό που κύρι... με τα ίδια λόγια, σου με είπε ότι η κούλα παί... παίξανε με ένα πανό που είχε το σήμα της Βεργίνας από πίσω και έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν είπε ούτε για εκδήλωση της Μακεδονίας, ούτε τίποτα τέτοιο. Τώρα ο από εκεί πέρα βγάζει τα δικά τους Αν αυτό που σου είναι ρε παιδί μου ότι... Παίξατε και καλά, άσουμε, στην αυλία για τη Μακεδονία, είναι άλλο πράγμα. Αυτό που συγκεκριμένα... Όταν το άκουσα αυτό το πράγμα. Εγώ... Συμμετείχαμε σε ένα μέρο σαν να συμφωνούσαμε στην άποψη, έτσι δεν είναι. Και αυτό σου είπα ότι έμεινε σε, σε πολύ κόσμο, από τον οποίο το έμαθα εγώ. Και έρχονται και μου λένε, ξέρεις, το και το, άσουμε. Παίξαμε ένα τέτοιο πανό. Τέλο πάντων, εγώ θα το ξεπεράσω ρε παιδί με αυτό το συγκεκριμένο. Και να πάω σε αυτό που είπες, ότι όταν κάνω μια συναυλία με ενδιαφέρει να κάνω μια συναυλία. Δεν είναι αυτό. Έχει μια συγκεκριμένη στάση, στάση ζωή, στάση πολιτική. Α, μου και αυτό το πράγμα προσπαθώ να το εκφράσω μέσω τη συναυλία. Αυτό, πράγμα... αυτό ακριβώ, αυτό το πράγμα δεν εκφράζεται μόνο μέσω τη συναυλία. Αυτό το πράγμα εκφράζεται συνεχώ. Όταν είσαι μουσικό ή προσπαθεί να είσαι μουσικό, αυτό το πράγμα όταν μια συναυλία, το... Που αυτό που κάνεις είναι παίζεις μια μουσική εκείνη τη στιγμή και τραγουδάς κάποια πράγματα. Έτσι. Δεν κάνεις τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή. Ό,τι όπως και να το κάνεις μια συναυλία είναι μια συναυλία. Ναι, αλλά με αυτό το σκεπτικό είναι παιδί μου σαν να γίνεις τελικά μαριονέτα. Δηλαδή, yeah. εσένα, εσένα η, ο ρόλος σου είναι να παίζει μουσική και από εκεί και πέρα δεν πάει. Ξέρω εγώ να σκοτώνονται από εκεί πέρα ή να, να, να περνάνε μηνύματα, διαφημίσεις, ε, να ξέρω διάφορα πράγματα. Εντάξει, εγώ κάνω συναυλία. Για μένα δεν είναι αυτό το πράγμα, διευθύνει διάφορα ερευνηση. Τα πυχό μα δείξει ότι ο τίποτα που σκοτώνονται, τσατίζει, άμα δει σε ένα ενθνόσμο, yeah. αλλά φέρίνει τέτοιο. Η άμα δείξει ξέρω εγώ μια άσμη χειρονομία ή ότι τέτοιο, σύμφωνα βέβαια, πάντα άμα θεωρεί... θέλει να θεωρήσει, δίνει το δικαίωμα μάλλον σε ενδεστοποιημένο άτομο, είναι καλό ρε, παιδί μου, να παίρνει κάποια θέση. Τώρα θα μου πίσω είναι πολλοί άνθρωποι που παίρνουν θέση, <laughs> μόνο και μόνο ένα παιδί μου έχει για, για να γίνουν κάποιε προσωπικότητε. Εγώ η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφαινόνα έτσι. Σε αυτό το συγκρότημα, γιατί ξέρω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοίτα Απλά Γιώργη... πιστεύω ότι έχουν συναρπαθεί τόσο πολύ από την έννοια του συγκροτήματο σε στείλει συγκρότημα, εμεί είμαστε συγκρότημα και παίζουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να τώρα τι κάνουμε, τώρα παίζουμε. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. <laughs> και λέω ρε γαμό το γιατί. Δηλαδή, τότε, αυτό σημαίνει ότι μια συναυλία γίνεται για το τίποτα. Πάνε για να χτυπηθούν πέντε μαλάκε, έτσι, άμα το πάρει έτσι, με αυτή τη λογική α πούμε. Με τη μουσική και να σηκωθούν και να φύγουν. Εσύ πιστεύεις αυτό δεν υπάρχει τέτοια λογική. Αν είναι αυτό για αυτού που, αυτό, αυτό που μας ακούνε, πιστεύω ότι υπάρχει, ναι. Πιστεύω, αλλά δεν παίζομαι αυτή τη λογική. Δεν παίζομαι τη λογική για να κουνηθούν πέντε άνθρωποι. Θα μπορούσαν σε έναν διορεθίσμα να το καταλάβουν αυτό το πράγμα, μουσαλλέγκο. Το ότι εσύ δεν παίζει αυτή τη λογική. Ε, θα θα δω, δω, τότε είναι δω, σαν δω. να μου λες, α πούμε, ότι 10 χρόνια τώρα εγώ ξύνω τα αρχίδια μας. Δεν παίζω μουσαλ. Εγώ δεν μιλήσα για 10 χρόνια πριν. Όχι, δεν μιλάω για 10 χρόνια πριν. Μιλάω για 10 συνεχή χρόνια. Έτσι που προσπαθώ. Έτσι, και προσπαθούμε σαν γκρουπ να, να κάνουμε κάτι και να πούμε δύο πράγματα έτσι, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό σε διάφορες φάσεις έτσι, αλλά, αλλά δεν είναι μια συναυλία αυτό το πράγμα όπως το αφήνεται να εννοηθεί ας πούμε ότι πας εκεί πέρα για να χτυπηθείς και τέτοια για μένα μια συναυλία είναι τελετουργία κατάλαβες είναι? Τελετουργία. Ναι. τελετουργία έχω πια κάποια πράγματα μέσα μου έτσι, και, και άλλη φορά αυτή τη φορά που παίζω εγώ θα προσπαθήσω εγώ να τα πω με τον καλύτερο τον τρόπο, να τα δώσω στον κόσμο να καταλάβει, έτσι. Και άλλη φορά θα είμαι στη θέση του Αγκουάτη. Μιλάς αντράτη. για 10 χρόνια. Θυμάμαι τώρα σκηνικό, δεν θα αναφερθώ πολύ έτσι, γιατί ξέρω ότι ίσως έχεις κάποιο πρόβλημα. Στη συναυλία στο θέατρο Δάσους, που έπαιζε η γενιά του χάους. Ναι. Εσύ τότε γιατί θεώρησε καλό. Ναι. Να διαβαστεί ένα κείμενο το οποίο σου γράψει εσύ ναι. με κάποια γεγονότα που είχαν γίνει τότε ένα που είχαν γίνει κάποια γεγονότα της Φουμουσού ε, ναι. που είχαν συλληφθεί 10 παιδιά που είχαν φυλακιστεί 10 παιδιά στη δηλαδή. συγκεκριμένη περίπτωση το είχε θεωρήσει εσύ σκόπιμο το να διαβαστεί ένα κείμενο σε σχέση με όλο ναι. αυτό εδώ πέρα Φυσικά Στη συγκεκριμένη συναυλία ναι. δεν το θεώρησε σκόπιμο Ποιο Το να αναφερθεί κάτι για το εθνόσημο ρε παιδί μου για, για, την, για το όλο σκηνικό που μιλάω Καταλα... τώρα Δεν καταλαβαίνει ότι εγώ α πούμε δεν το δώσω καμία σημασία αυτό το πράγμα, καταλαβαίνει. Εγώ το καταλαβαίνω, σε ειδικό μου το καλό, επειδή βλέπω.. Όλοι όλοι τα Θεοί και γεμάτε θέτη μαλακίε, καταλαβαίνει. Όποιο να προχωρήσει, βλέπει σήμερα στο τέλο. Αυτό ό τι σημαίνει, ρε, σημαίνει, σημαίνει δηλαδή ότι άμα έρχονται δηλαδή... μέσα να σε χτυπήσουν τον κουδούνι και έρθουν μέσα να πούμε τέσσερι κοινά τη σεπούνει σου αλέκο θα μείνουμε εδώ πέρα. Είσαι πει συντάξει, ρε παιδιά φουστικά παντού μείνετε και εδώ πέρα, με τον τρόπο σου, σαν ε, πιθανά το όροχο ρε παιδιά, θα μπορέσει, δεν θα προσπαθεί να διδάσει να πει όχι, κάτι ξέρω εγώ. που Δεν μου λέω δηλαδή του άλλου να λένε να βάζω σε άλλους λόγια, το πώς θα λειτουργήσουμε. Πιστεύω ότι ο καθένας με το δικό του τρόπο, ρε παιδί, προσπαθεί τέλος πάντων και αμείνεται σε κάποια πράγματα. Το ακριβώς. Ο καθένας με το δικό του τρόπο και μάλλον δεν τον καταλαβαίνει στο δικό μου τον τρόπο, προσπαθώ να μείνουμε. Γιατί παρόλα αυτά που λέω τόση ώρα, δείχνει να μην καταλαβαίνει. Αυτό σου λέω. Κατάλαβες. Δεν να μην καταλαβαίνεις το τι σημαίνει μια συναυλία για μένα. Αλέκο, έτσι, ξέρεις πολύ καλά αν, ότι... Αν τελικά, αν τελικά διαπιστώ, διαπιστώσω τέτοιο πράγμα, κάποια στιγμή, ειλικρινά θα τα παρατήσω, πούμε, γιατί δεν θα έχω κανένα λόγο να παίζω μπροστά σε κόσμο, έτσι, και να εκτίθει εγ εγώ μπροστά σε κόσμο, έτσι, γιατί δεν το κάνω μόνο για την καύλα μου, έτσι. Εγώ, όσο καιρό, εντάξει, ξέρω τέλος πάντων, ε, τουλάχιστον εσένα, γιατί και με εσένα έχω τα άλλα παιδιά του συγκροτήματο. Δεν δηλαδή, έχω πει το δηλαδή, ότι τα, τα παιδιά τα, τα, συγγνώμη, του τα... συγκροτήματο κάνουν την κάβλα του. Δεν έχω πει αυτό το πράγμα. Ούτε λέω ότι αυτά που λένε και κάνουν δεν τα πιστεύουν. Ούτε αυτό λέω. Εγώ είπα, εντάξει, αυτό που λέω είναι ότι ρε παιδί μου, μετά από αρκετό καιρό, εντάξει, όταν δεν γίνεται τίποτα, προκειμένου το να γίνει κάτι, πιάνει ιστερία, ρε παιδί μου δημοσιότητα. Ιστερία προβολή. Και συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ βλέπω τέλο πάντων, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι αυλία. Θα μπορούσε κάλυστε να μην έχει γίνει με τη δική σα παρουσία. η δική σα παρουσία θα μπορούσε έναν κάπου όλου οπουδήποτε βάζετε του ο... ορίζετε του όρου εσεί, στο μέρος που θέλετε εσείς, για το γιατί όσο να είναι, θα έχετε αυτά τα κόσκα να τα κάνετε. Και έχουμε τα κόκια δεν κατάλαβα. Στο οποιαδήποτε να... συναλύτητα, να... να στήσετε από μόνη σα. Ο οποιαδήποτε συναβλία ναι. να στίσετε εσεί οποιαδήποτε συναντή. Θα μπορούσαμε να στήσουμε οποιαδήποτε συναβλία από μόνη μα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στη Θεσσαλονίκη, το πιστεύει αυτό το πράγμα. Φυσικά και το πιστεύω. Μια συνανλιά θα πανεπιστήμια μέσα. Μόνο συγχωρητικό, όχι μόνο συγχωρητικό, με χίλια άτομα, με χίλια άτομα... με τους ίδιους που θέλετε εσείς θα μπορούσατε να κάνετε... είναι σαν να μου λες, είναι σαν να μου α πούμε, τα γκρουπ πρέπει να παίζουν μόνο μέσα στα πανεπιστήμια. Επομένως. Βασικά εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα ότι πρέπει να κάνω τα συγκροτήματα, ούτε με εδώ πέρα ο όχι, Άγγελος ο οποίος σου, λέει εντάξει, ποια είναι άποψή σου. Ε, τα κρούβα παίζουν μόνο μέσα στα πανεπιστήμια. Και σε μπαράκι μέσα αν παίζατε. Τα βάζετε του δικού στα σχολεία. Δεν ξέρω παίζαμε. και δεν δε θα κάνω προβολή σε μπαράκια τώρα. Είναι δεν με ενδιαφέρει δηλαδή ότι πρέπει να προωθεί η μουσική σκηνή και πρέπει να σώσουμε την ελληνική μουσική σκηνή. Πιστεύω ότι τα συγκροτήματα είναι υπεύθυνοι των πράξεών του και αν οι ίδιοι θέλουν να κάνουν κάτι να την κρατήσουν θα βρουν τον τρόπο να το κάνουν και θα σταματήσουν να περιμένουν από του άλλου να βγάλουν το φρύτο όρο του Γιώργη δεν το... μπορούν να κάνουν πολλά τα συγκροτήματα. Είναι τέσσερα άτομα πάντα να κάτι παραπάνω ας πούμε, δεν μπορούν από μόνο τους να τραβάνε τα πάντα, τα πάντα δυνατά συγκροτήματα γιατί έχουμε φάει αρκετά λούκια να πούμε τόσα χρόνια, κατάλαβες και οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες όπως και να το κάνουμε, ούτε λεφτά έχουμε ούτε τίποτα άλλο γιατί παρουσιάζεται το φαινόμενο εδώ πέρα τελικά στην Ελλάδα με το ένα και με το άλλο έτσι και λέει στην Ελλάδα γιατί δεν ξέρω και καλά τι γίνεται έξω, ξέρω πέντε πράγματα γιατί ναι. πήγαμε και τρει φορές έξω α πούμε και είδα πως λειτουργούν εκεί πέρα τα πράγματα και σίγουρα λειτουργούν με έναν διαφορετικό και καλύτερο τρόπο και πολύ πιο οργανωμένο, έτσι πρέπει να είσαι τελικά πλούσιος για να παίζεις μουσική εγώ αυτό έχω καταλάβει, γιατί δεν εξηγείτε πως μετά από 10 χρόνια εγώ έχω... Δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου, ας πούμε, σε τελική ανάλυση, σε, σε, σε σχέση με το να οργανώσω μια συναυλία και έτσι. Λίγο έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα. Και ξέρεις πολύ καλά τι προσπάθειε γίνανε από τους γκούλαξα συγκρότημα, ας πούμε, για να στηθεί το στέκι, έτσι. Για να δίνετε μια ευκαιρία, ας πούμε, σε κάποια γκρουπη ειδικά καινούργια, ναι, ας πούμε, ναι, που δεν ναι, έχουν καμία με καμία ευκαιρία. Έτσι. Καμία με καμία να παίζουμε, έτσι. Πόσο προσπαθήσαμε για αυτό το πράγμα και φυσικά δεν ήμασταν μόνο εμεί που στραμματεί. Ναι. Πολύ προσπαθήσαμε. Ναι, ναι, ήταν ναι. και άλλα γκρουπ. Ήταν, ήταν και θα είναι, ήταν η ναυτία, ήταν οι sunset stories τότε. Και έτσι και και, και δεν θυμάμαι πια. Η Δαλάη Λάμα. Δεν θυμάμαι πια. Η Δαλάη Λάμα ήταν οι sunset stories τότε. Ναι, ήταν και σαν Δαλάη Λάμα ήταν όταν ξεκίνησε. Τέλο πάνω, ναι. Ξεκίνησε το. Ναι. Το τέτοιο. Ρε παιδί μου, π. Πε... Εγώ. Εντάξει, να πέσει. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα έτσι. Λοιπόν, ότι. Δεν νιώθω έτσι ότι πρέπει να απολογηθώ ή ότι χρειάζεται να απολογηθώ για κάτι τέτοιο. Γιατί για μένα είναι αυτονόητο ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Δηλαδή ότι αυτό το, το πανό ή οτιδήποτε, η μαλακία είχαν κρεμασμένη πίσω, έτσι, με αγγίζει εμένα. Από, από τη στιγμή που δεν με αγγίζει εμένα, έτσι αυτό το πανό, τελείωσε για μένα. Το αν πρέπει να δημοσιοποιηθεί, ναι, πιθανά να πρέπει να, να δημοσιοποιηθεί, αλλά εσύ πιθανά δεν, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν εγώ έκανα μια καταγγελία τότε, α πούμε. Έτσι, ρε παιδί μου, άσε με εμένα. Ε, μένα δεν με ενδιαφέρει το να καλύψει τη δική μου άποψη. Εγώ εδώ πέρα μη, δεν μιλάω μα, μαζί σου για να με πει ή για να γεμίσει το δικό μου το, το κενό, ξέρω εγώ, ή τέλο πάνω για να μου αποδείξει κάτι. Μι, Μιλάμε, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί εσύ ο ίδιο, άμα θέλει να μιλήσει, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να βρεθεί δηλαδή από το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι αν με πει εμένα, ξέρε, αματόλεγα. <συ> εντάξει, για Άρα, μένα δηλαδή... Πράγμα... Εντάξει, το... εντάξει, <συ> εντάξει εμένα, το άλλο συγκρότημα, εμένα μου είπε ρε παιδί μου, εντάξει, ε, ότι ρε παιδί μου, εμεί ε, είπαμε, με το που μάθαμε ότι γίνεται αυτό το σχηνικό, είπαμε να το βγάλουμε από το, από το ρεύμα για να μην φωτίζεται. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με λέει τίποτα. Γιατί ξέρω <συ> ότι <συ> υπάρχουν πολύ καλύτερε συνθήκε στι οποίε μπορεί να γίνει συναυλία. <συ> και όσο να είναι, αναφέρθηκε πριν α πούμε για... Εσύ είναι συνθήκες συνθήκε οι καλύτερε. Για παίζουν μια καλοργανωμένη συναβλία που να γίνεται. Τώρα, εντάξει, αν δεν παιδίσω το σπίτι μου, θα πέσει μπλακού. Πιστεύω ότι στην αυλή που είχαμε κάνει συνομική, ήταν πολύ καλή συναβλία. Και συμβαίε. Είχε πέσει έπρεπε να σέφε σε συναβολή, έπρεπε να σέβουν και η δική μα συναγλική στην οποία πολύ καλό ήχο. Είχε Είχε Εγώ μίλησα με τα Ποια συγκροτήματα συναυλία. Συναυλία. με του αρνητικέ στάσει, δεν ξέρω. Αρχική στάση με την ίδια. Μάλλω αρνητική στάση με βίνηθεί και πίσω και μπούπουλα. Δεν λέμε την ίδια. Εντάξει την ίδια τι συναβλίε είναι το λεχτέτο που γίνανε στην ομιλία. Εντάξει. Εκεί εκείνε είχαν μάπα ήχο. Είχαν μάπα οίκους. Δεν πρέπει να σέβονται τα συγκροτήματα δηλαδή όταν γίνεται μια τέτοια διοργάνωση. Αν με συγκεκριμένη διοργάνωση γινόταν σε γνώση των συγκροτημάτων, δηλαδή δεν ήταν πέντε άνθρωποι, ή έξι άνθρωποι που κλείνουν τα μηχανήματα, αν ήταν δύο-τρία συγκροτήματα, δύο συγκροτητές που ξέραν τα μηχανήματα. Τρεις άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ή μπορούσαν να πάρουν το χώρο, όπως έγινε τέλος πάντων, όπως γίνεται ο Σμέσος, π.χ. στο στέκι, γινόταν πες φιλοσοφικής. Εντάξει? Δηλαδή ο καθένας να τη γνώση του και τη θέλησή του. Γίνει σεβασμός και βγαίνει πολύ ωραίο το πράγμα. Μπράβο, και αυτό δεν προσπαθούσαμε να κάνουμε με το στέκι. Έτσι δεν είναι. Και, και γινόταν πολύ ωραία φάση πιστεύω κι εμείς. Ναι, κάναμε τέτοιο, μπράβο. Αλλά πόση δυσκολία συναντούσαμε και πόσο βιώσιμο ήταν το στέκι. Θα ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα. Εδώ πέρα μπαίνει. Ε, ε, αν μου πει τώρα κάτι μετά, πρώτα στο καιρό, εγώ κουράστηκα <εδρύθιε> ρε παιδί μου, δεν μπορώ να Πόρα, κάνω πάνω πάνω. πάλι πέρα, πέρα, τέτοια πράγματα. Αυτό το καταλαβαίνω και συζήτηση πάει αλλού. Δεν πάει αλλού η συζήτηση. Εκείνο που λέω α πούμε πέ είναι ότι στο στέκι π δεν φτάνανε αυτό για να καλύψουν τι λειτουργίε του, του τέτοιου. Και τα γκρουπ δεν παίρνανε ούτε ένα φράγκο α πούμε. Και αυτά τα γκρουπ, τα καημένα, α πούμε, κάπου βρίσκουν, πρέπει να βρίσκουν λεφτά για να πάρουν καμιά χορτή πάνω στο, στην κυθάρα τους και να πληρώσουν κανένα νίκη το που κτλ. Αυτό δεκτό. Και ούτε τα γκρουπ παίρνανε κανένα φράγκο, έτσι, γιατί είχαμε 3 εκατοστάρικα εισιτήριο, έτσι. ούτε οι ζημιές που γινόντουσαν μέσω στέγη να πληρωνοντούσαν. Και το κακό πήγε όλο και μεγάλο. Όλο και μεγάλο. Κοιτάξτε, εσύ πω, είχες ξεκόψει από το είναι. στέκι πριν από 5 χρόνια. Πέρσι που λειτουργούσε το στέκι σε διαφορετικό ρυθμό είχαμε φτάσει σε μια φάση να είμαστε, ρε παιδί μου, ίσέσαι στα πόδια μας. Δηλαδή να μπορούμε να καλύβουμε εισιτήρια από συγκροτήματα, να μπορούμε να πληρώνουμε τα μηχανήματα και σε κάποια δόση, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα... Κάτι έμπαινε μέσα, πάντα κάτι γινόταν, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ και ανταπεξερχόμαστε. Δεν ήταν τόσο μιζέρια η φάση. Δεν ήταν τόσο ιδανική Μιλά η φάση. Μιλάω τώρα Είχε για πέρα πέρα κάτι, Αλλά μην ξεχνάω ότι η στέγη σταμάτησε. Δεν ξέρω για ποιου λόγου σταμάτησε, αλλά σταμάτησε. Έτσι, πιθανόν να κουράστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω Τέλο πάνω υπάρχει... χθε είχαμε μια συζήτηση. Α μην μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα. Ναι, ξέρω τι περίπου πάει να γίνει, α πούμε, και καλό θα είναι να γίνει. Έτσι, λοιπόν. Ε, Υπάρχει ένα καλύτερο πάντα τρόπο να λειτουργήσει. Και αυτό ο καλύτερο τρόπο να λειτουργήσει, πούμε, είναι στι καταλήψει π.χ. στο εξωτερικό που είδα εγώ να λειτουργούν. Τι ναι. γινόταν στι καταλήψει στο εξωτερικό, έτσι. Όταν παίζαμε τα γκρουπ, α πούμε. Πάντα πληρώνουν τα γκρουπ κάποια λεφτά. Έτσι. Και αυτό ήταν σωστό, γιατί δεν μπορούσαν τα γκρουπ να δίνουν συναυλίε και να κινούνται. Ένα αυτό. Έτσι. Πληρώνανε τότε από 300 μέχρι 500 μάρκα. Έτσι. Εάν έβγαινε κάποιο, κάποια λεφτά παραπάνω, έτσι και κρατούσαν βέβαια δίνανε ξέρω εγώ 300-500 μάρκα στα group κρατούσαν και αυτοί κάποια λεπτά για την ίδια την κατάλευση και πολύ καλά κάνανε έτσι λοιπόν και από εκεί και πέρα ανε, ερχόταν κόσμος περισσότερος περισσότερος από τις προσδοκίε των ίδιο τον, τον group έτσι λέγανε ξέρω εγώ πάρτε και 100 μάρκα παραπάνω πούμε. αλλά είναι κάτι που εδώ δεν έγινε ποτέ. Και δεν το είδα ποτέ να γίνεται. Κανένα, δεν, δεν σκέφτεται ούτε, ούτε καν τα ίδια τα, τα, τα, τα γκρουβά. Είμαστε στον αέρα ήδη 45 λεπτά. Εντάξει έτσι για να ψιλοκουλάρωμε, να δώσουμε το δικαίωμα και σε κάποιον φιλοκρατή, άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο, θα ακούσουμε πάλι κάνα διότιρα τραγουδάκια και σε 5 λεπτά επιστρέφουμε. Το τηλέφωνο είναι το 214 272. Ειδικωνόμαστε να μιλάμε στα τηλέφωνα για τέτοια πράγματα. Το τηλέφωνο πάλι το 2014-2022. Λοιπόν, ο Κώστας νομίζω ήθελε κάτι να πει. Ναι, οκ. Κάτι για ένα τηλέφωνο που έγινε. Πιθανά, πιθανά να δόθηκε η εντύπωση ότι. Γιατί αυτό είπε και η κοπέλα στο τηλέφωνο, α πούμε, που γύρισε παιδί μου. Λέει, α πούμε, τι γίνεται, λέει. Πέρσι στην αυλή για την αυλή, αυτό που μάλλον δεν ξεκαθαρίστηκε, α πούμε, τελικά. Έτσι. Εκείνο και, και προηγουμένως είχαμε συζήτηση με τον Αλέκο εδώ πέρα το συνονόματο πάλι περίπου σχετικά με αυτό το πράγμα ότι όταν κάνεις α. μια συναυλία έτσι, ή τουλάχιστον πώς το βλέπω εγώ δεν λέω ότι είναι γενική αρχή αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή πάλι θα το πω κάνεις μόνο μια συναυλία εκείνη τη στιγμή προσπαθείς να δώσεις το καλύτερο για αυτή τη συναυλία πράγμα που σημαίνει για μένα Πράγμα που σημαίνει για μένα. Όλες οι εμπειρίες που είχα στη ζωή μου. Που κάτσα να γράψω πέντε στίχους για αυτά τα πράγματα. έτσι Ότι πρέπει να τις μεταδώσω. Άρα, απλώς προσπαθώ να μεταδώσω αυτές τις εμπειρίες της ζωής μου. έτσι Αυτά τα πράγματα που με πειράξανε στη ζωή μου. που θέλω να σχολιάσω για αυτά. Με τον καλύτερο τρόπο. Η συναυλία. Είναι ένα λιλένετε το κομμάτι της ζωής. Της δικιά μου. Και ίσω η αποκορύφωση της για μένα, επειδή κάνω αυτό το πράγμα, επειδή παίζω μουσική, επειδή κάνω παίζω μουσική έτσι ναι. με αυτή την έννοια η συναυλία είναι που με ενδιαφέρει να είναι ό,τι καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή κάνω μουσική, δεν κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή παίζουμε μια συναυλία. Αυτό είναι, είναι πολύ πιο απλό. Δεν, είναι, δεν έχει ούτε τίποτα βαρισίματο από πίσω. Ούτε τίποτα άλλο. Δεν θα μπορούσα εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι άλλο, έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αλληλέντατο από τη ζωή μου, ίσα ίσα είναι ίσως η κορύφωση σε κάποιες φάσεις της στιγμής, εκείνη τη στιγμή της ζωής μου, ας πούμε. Ε... Είναι συνέχεια, είναι συνέχεια. Φεύγει στην συναυλία μετά είμαστε ξανά πίσω, έτσι, στο... Στην καθημερινή ζωή, ρε, Κώστα, πήρα. θα σα πει την εσύ ή να πω? Είχα. Είχα. Τέλο πάντων, έτσι και λίγο για να γενικεύσουμε, ρε παιδί μου, για να ξεφύγουμε ας πούμε, από του κούλακ. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οτιδήποτε κάνει, ρε παιδί μου, αυτό που το διαφοροποιεί είναι οι όροι με του το κάνει, α πούμε. Yeah. Δηλαδή, ε, μικρά εισιτήρια, αυτοδιαχειριζόμενε συναυλίε, αυτό που εδώ και τόσα χρόνια ακούγεται, α πούμε, Αυτό αυτοργανώστε τι ανάγκε σα, κάντο με του φίλου σου, κάντο μόνο σου. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, σε, σε λίγο καιρό πάει να ξεφτύσει. Και πέρα να προχωρήσω και παραπέρα. Εγώ έχω χοντρό πρόβλημα με το να πληρώνεται τα γκρούπα. Γιατί υποτίθεται ότι είναι ένα σύνολο ας πούμε, δραστηριοτήτων, οι οποίε θέλουν ή ίσω και να είναι να που καλούνται αυτοδιαχειριζόμενε και υποτίθεται ότι σε αυτέ τις φάσει προσπαθεί να απεξαρτηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το χρήμα. Δηλαδή, αν εσύ απαιτεί χρήματα για τη συναυλία, σώσουμε με την ίδια λογική, θα έπρεπε και ο Γιώργο να απαιτεί χρήματα για του δίσκου καινούριου πρέπει να πάρει για την εκπομπή του για τα εισιτήρια που πληρώνει για την. Ε... ...για να ανέβει εδώ πάνω και επειδή κι εγώ τύχαινε, κι εγώ επειδή τύχαινε να κάνω εκπομπή στον άλλον ε, εναλλακτικό πούμε, σταθμό της πόλης... ...ήμουν αναγκασμένος να πληρώνω 8 εισιτήρια το λιγότερο την εβδομάδα λεωφορείου... ...μόνο και μόνο για να παραβρίσκουμε στην εκπομπή μου και στη συνέλευση... ...και να κάθομαι να τρώω κάποιες ώρες εκεί πέρα, να ξοδεύω χρήματα από τη δικιά μου τσέπη... ...για να ενισχύω οικονομικά το σταθμό, χρήματα τα οποία εγώ δεν είχα ρε παιδί μου. Κι ένας από τους λόγους που έφυγα από το σταθμό ήταν αυτός ότι δεν μπορούσα να αντέξω το κόστος να πληρώνω αυτή την, την εισφορά της ενίσχυσης του σταθμού. Έπρεπε να πληρώνω χρήματα για να αγοράζω δίσκους, για να έχω κασέτες. Με αυτή τη λογική δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε το χρήμα σε όλες τις αυτοδιαχειριζόμενες φάσεις. Με την ίδια λογική θα πρέπει και το οποίο να βάλει διαφημίσεις για να μην επιβαρύνονται τα μέλη της να πληρώνουν. Γι' αυτό σου λέω ότι από εδώ και πέρα οτιδήποτε κάνεις δραπετής μου το κάνεις με κάποιους όρους επειδή ακριβώς το θέλεις, ας πούμε. Εκπομπή ο Γιώργο μπορούσε να κάνει σε οποιοδήποτε σταθμό, α πούμε. Και να μην πληρώνει τίποτα από την τσέπη του. Είναι συγκεκριμένη επιλογή του το ότι κάνει αυτό το σταθμό, στο ότι ζορίζεται να δώσει αυτά τα φράγκα για να ενισχύσει το σταθμό, το ότι πρέπει να βάζει φράγκα πάλι από την τσέπη του. Και όχι να έχει έναν χοντρό με γραβάτα, α πούμε, ή λιγνό με γραβάτα που να του λέει, έλα εδώ Γιώργοκη, πάρε τα χιλιάρικα και πάρε του 30 καινούριου δίσκου που βγήκαν, α πούμε. Με την ίδια λογική, επειδή κάνεις πέντε πράγματα από μεράκι και μόνος σου, με την ίδια λογική θα κάνεις και, στο, και στα γκρούπα σου. Γουστάρεις να παίξεις και παίζεις επειδή θέλεις τρε παιδί μου και ξέρεις ότι αυτό το πράγμα έχει κόστος. Ψυχικό, οικονομικό, ένα σωρό. Ξέρεις ότι θα κόψεις από ένα σωρό πράγματα αλλά το κάνεις επειδή αυτό το πράγμα σε γεμίζε σου. Ο Γιώργος είναι πέντε χρόνια στην τοπία σου και έχει εδώ πέρα εναποθέσει ένα σωρό πράγματα. Α να αναφέρετε. Τέλο πάντων, εντάξει. Ο Γιώργος εντάξει, λέω εντάξει, έστω για μένα, ρε παιδί μου, απλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν τυχαίνει να κάνω πρόγραμμα. Α πούμε, επειδή ναι, παιδί, έκανα ναι, σε ναι. κάποια άλλη φάση. Πούμε. Ναι. Λέω κάτι που είναι πιο άμεσο, πούμε, γι' αυτό αναφέρω εσένα. να, ε, να πω, ναι. να πω, να πω Με την ίδια λογική που λε, λες, θα έπρεπε η ουτοπία, α πούμε. Να μην κάνει συναυλία για να μαζέψει λεφτά για να στήσει μια κεραία στο χορτιάτι που έπρεπε να, να στήσει, α πούμε. Και ή, άμα κάνει συναυλία να πει μόνο, εντάξει κάνουμε μια συναυλία για τη συναυλία και δεν βάζουμε καθόλου εισιτήριο. Πώς θα γίνει, δηλαδή η τζάμπα την περπάτη και αυτή η κεραία να πούμε. Τη χάρισε κανένας. Δεν τη χάρισε κανένας, και όμως όλα, το, το, όλα τα γκρουπ της πόλης ας πούμε, πήγαμε να παίξουμε για αυτή την, την, την ιστορία, α πούμε. Κακό ήταν δηλαδή αυτό. Ναι όμως η οτοπία ξεκαθαρίζει και λέει εμείς μάγκες έχουμε οικονομικό πρόβλημα και κάνουμε μια συναυλία όπου όποιος γουστάρει έρχεται να ενισχύσει». Βγαίνει οι σάντρεψοι και λένε «Μάγιες θέλουμε να βγάλουμε δίσκο» και κάνουμε μια συναυλία όπου όποιος θέλει έρχεται να ενισχύσει. Αν βγαίνουν οι κούλες και έλεγαν εγώ έχω πρόβλημα και θέλω να πάρω καινούρια κιθάρα, μου έχει χαλάσει ας πούμε, δεν θα πάω εγώ και επειδή τους γουστάρω ας μένα να τους ενισχύσω. Και να βγάλω να τους δώσω και 10.000 κάτι τζέπι έχω. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίω τα γκρουπ έχουν κάποια προβλήματα ας πούμε, για, για, για, να, για να λειτουργήσουν. Σαν γκρουπ και αυτό κάνουν. Κάνουν συναυλίε για να λειτουργήσουν πέρα από το, από το τέτοιο. Γι' αυτό μπαίνει το εισιτήριο στι συναυλίε. Εδώ το πέρα ξαναρχόμαστε στην αρχή τη συζήτηση. Πέραμε... Είπαμε ότι σε αυτέ τι συναυλίε βάζει του δικού σου όρου. Τα... Δεν λέμε θα... ότι είναι γινόταν... άσχημο το να γίνονται συναυλίε. Αυτά οι συναυλίε χρειάζονται δηλαδή... το οικονομικό αντίτιμο. Το θέμα είναι το πώ γίνονται συναυλίε. Δεν αφισβήτησε κανεί το ότι οι συναυλίε πρέπει να έχουν κάποιο αντίτιμο φαίνεται ότι τα γκρύπ θεωρούνται όλου για τον πουτσο τελείω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ότι τα γκρούπ είναι κάποιοι πεταμένοι μαλάκε που του φωνάζουν από εδώ και από εκεί για να κάνουν κάποιοι εκδηλώσει. Αυτή η εντύπωση αρχίζει να μου δίνεται. Δεν δίνει κανένα σημασία για αυτά τα γκρούπ. Δηλαδή τόσα γκρούπ έχουν διαλυθεί γιατί δεν μπορούν να τη βγάλουν πέρα πούμε, έτσι, ε, από οικονομικού λόγου. Δεν δίνει κανένα σημασία για αυτά τα γκρούπ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είναι τα γκουρύπ. Εκείνοι οι πλούσιοι οι αστείοι που έχουν τα, τα, τα λεφτά για να παίρνουν οι κοιθάρε και τέτοια. Όχι ρε Πουσί, δεν πήραμε ποτέ λεφτά μέχρι τώρα. Πρώτη φορά πήραμε στον Δήμο στο Νεάπολης. Πρώτη φορά εκεί πήραμε λεφτά. Κανένα δεν μα βοήθησε ποτέ. Κανένα, κανένα, κανένα. Τώρα... Πάντα η, από το κόλο μα πούμε και πάντα α πούμε ε, στε, στερηθήκαμε μια ζωή να πούμε ένα σωρό πράγματα. Πούμε, Αλέκο... Για να μπορέσουμε δε, να δε, πούμε πέντε πράγματα που πιστεύουμε ρε Εγώ δεν δε πιστεύω. Δε, δε πιστεύω. Κοίταξε τώρα βάζει. 3-4 φορτηγά επίσης. Δηλαδή να σου έχουν πάρει γκούλαγκ στην Ελλάδα Δεν... σαν λεφτά. 150.000 πήραν στο Δήμο Νεάπολη για να ξέρει ο κόσμος έτσι. 40.000 ή 20.000 είχαν πάρει από 20.000 με τους εκτός ελέγχου μια φορά που παίξαμε το... Το... Τέλος πάντων, αυτό ρε, παιδί μου, Το 80ο μια... στο ένα μπαράκι στην Νεάπολη και 10.000 επειδή είχαμε παίξει στις απόρτες του ΣΕΚ. Αυτά είναι τα λεφτά που έχουμε πάρει η GULAC για 10 χρόνια μέσα στη τέτοια. Ποτέ άλλο τι έχουμε κάνει τουλάχιστον 50 συνάδελφοι. Εντάξει, συναντά. στα Γκούλακ δεν υπάρχουν 10 χρόνια ελέγχο, εντάξει. 8 χρόνια ακριβώς υπάρχουν. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν... για να το λες εσύ, έτσι θα είναι. 8 χρόνια ακριβώς. Τώρα, το... άντε πες. Θέλω να απλά για μένα είναι προτιμότερο ρυπεδικό, ένα γκρουπ, αν έχει τόσο χοντρό οικονομικό, οικονομικό πρόβλημα, ναι. Καλύτερα να διαλυθεί η ρεπεύ μου, παρά να δω εγώ εγώσουμε το αγαπημένο μου γκροπλ. Π.χ. γκούλακ να παίζει α ρόδον. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω ρε παιδί μου, και αναφέραμε τον προηγούμενο συναβλέ, όχι εγώ, και να είχα 5 χιλιάρικα δεν θέλω να δω το αγαπημένο μου γκρούπ με 5 χιλιάρικα. Δηλαδή σε μπαράκια να δεν πα ποτέ δηλαδή, όχι. δεν έχει πατήσει σε μαράκι, ποτέ δεν έχει εξατήσει σε μπαράκι. Σε μπαράκι. Μπράβο, ίσω ο πρώτο που γνωρίζει που δεν έχει σε μαράκι να δώσει 6 εκατοστά για μια μπεί και τα γκρούπ ας πούμε δεν αξίζουν ούτε ένα χιλιάρικο για να πάρουν Κέταξε, και μια συναυλία λοιπόν, τους. λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 20 πρέπει να αρχίζουμε έτσι να κάνουμε και έναν ε, ψιλοεπίλογο ε, να, ξε, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα εδώ πέρα ε, εγώ δεν είπα ότι είναι άσχημο πράγμα ότι, όχι ότι είναι άσχημο πράγμα ότι ο, το 99% 1% είναι στην καλή θέληση, ξέρω εγώ, εντάξει free all, ρε παιδί μου, πως το λένε no, no, it, yeah, no, τίποτα αλλά το πιο πιθανό είναι ότι 99% οποιαδήποτε συναυλία έχει κάποιο εισιτήριο. Τώρα, το εισιτήριο αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι καλό να καθορίζεται, εντάξει, από αυτούς που είδε οργανώνουν συναυλία. Θα μου πεις όλοι αυτό κάνουν. Αλλά όταν εσύ ξέρει, εντάξει, ότι πάει ένα τόσο τσεκατό, τελος πάντων αλλού και ένα μηδαμινό, εντάξει, σε αυτό που θέλεις πραγματικά να αναλογεί, είπαμε τους λόγους πριν, Δηλαδή το ότι εσύ πληρώνεις τα πάντα ρε παιδί μου. Δηλαδή α τον μπαρ, τον προαγωγό, το... πώς το λένε όλα αυτά. Μόνο και μόνο για να έχεις αυτό που κανονικά σου ανήκει. Δηλαδή η σχέση, η επικοινωνία με το συγκρότημα. Δηλαδή το ότι εσύ αναγκάζεις να πληρώνεις εντάξει, για να θες με αυτή την επαφή. Δεν είναι, δεν είναι καθόλου φιλικό αυτό, είναι απλώς εμπορική συναλλαγή. Τώρα μη, αναφερθήκαμε σε συναυλία της Ιστοπίας. Ή αναφερθήκαμε α σε συναυλία που κάνανε οι sastres. Ή αναφερθήκαμε α πούμε στο πώς λειτουργούσαν οι 3-2. Η αναφερθηκαμε α στο πως μετά από Πιστεύω αυτοί, αυτά ήταν κάποια πολύ καλά παραδείγματα, εντάξει, σαν δείγμα καλής θέλησης και χείρα, ρε παιδί μου, πώς το λένε, γνωριμίας. Έστω, ε, βοηθείας, εντάξει. Φυσικά ρε, ρε, εσύ Γιώργο να πούμε. Τώρα, ε, όλοι... εγώ δεν είπα ποτέ το τιγκούλακ. Ε, είχαν σκοπό να πάρουν τον κούλακ. Δεν μιλάω για τους κούλακς. Ναι, μιλάω, μιλάω για την, για την οικονομική Ο, κατάσταση ό, που έχεις κούλακς και από πού πήραν οι κούλακς Δεν κλαίγομαι σε κανέναν ή κάτι τέτοιος. Προσθεού να πούμε. Απλώς λέω σαν αλέκος, σαν αλέκος, τυχαίνει ότι παίζως στους κούλακς. Τυχαίνει ότι παίζως... Εγώ δεν πιστεύω, στους... πιστεύω ότι τυχαίνει γιατί στους κούλακς μέσα... Θέλω είναι να είναι πω ότι θα μπορούσα να είμαι σε οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα έτσι. Δηλαδή να παίζω σε ένα συγκρότημα. Δεν το συνδέω με τους κούλακ. Λοιπόν, λέω ότι πρέπει κάποια πράγματα να γίνονται και επιτέλου κάπως πρέπει να βοηθηθεί η κατάσταση και να αλληλοβοληθούν όλοι μεταξύ του. Έτσι. Πράγμα που δεν γίνεται. Γίνεται μονόπλευρα. Καταλαβαίνεις. Εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα μονόπλευρα. Ακριβώ. Ναι, αλλά γίνεται μονόπλευρα. Εγώ καταλαβαίνω και δέχομαι. Κάτσε να σε πω. Εγώ καταλαβαίνω. Δηλαδή έχω συζητήσει με πάρα πολλά συγκροτήματα. Εντάξει. Ας πούμε και γιατί έχω αυτό το ενδιαφέρον Έτσι, Έχω διάφορου φίλου. Παρόλο που δεν παίζω σε συγκρότημα. Εντάξει. Αλλά έχω έρθει σε επικοινωνία και κατανοώ το ότι τα συγκροτήματα δεν είναι ρε παιδί μου, άνθρωποι που καλούνται για να βγάλουν το φίδι από τη τρύπα τους, χρησιμοποιούν και από εκεί πέρα μηδένει σεβασμός, δηλαδή πληρώνουμε τους μάγκες και τους άλλους έτσι τους ε, καλούμε. Εγώ αυτά τα πράγματα βλέπω αμοιβαία. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι γουστάρουν να στηρίξουν αυτέ τι καταστάσει και αυτέ οι καταστάσει είναι αυτέ ακριβώς οι οποίε δίνουν λόγο ύπαρξη και συνέχεια, ρε παιδί μου, σε κάποιους ανθρώπους. Π.χ. όπω το ράττε τοπία με συμμετοχή ανθρώπων ή π.χ. σε κάποιε αυ Πηγαίνει τον Κούλακ. Οι οποίοι άνθρωποι έρχονται, ρε παιδί μου, για εσά αυτό θα το κάνουμε. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να υπάρχει αυτή η ειλικρίνεια. Τώρα, εγώ κατανοώ. Ε, υπάρχει και νομίζω ότι υπάρχει από το, από το πλευρά. Για μένα, ε. για μένα, ρε παιδί μου, αυτό που απόρρισα και το, ο λόγο για τον οποίο αναφέρθηκα στην προηγούμενη εκπομπή στο κειμένο γεγονό, ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι αυτή η ειλικρίνεια, αυτή η σχέση έκλεισε, ρε παιδί ρε. μου. α πούμε. Γιατί, όπω είπε και εσύ πριν, η τον Κούλακ. Εντάξει, του τάδε συγκροτήματος που, που, που μιλάμε ρε παιδί μου και λέει εσύ μπορούσα να πω πω πω πριν, Είτε, αψε, αυτό. Αφενός με την στιγμή που εμένα δεν μου προκαλεί καμιά ανέρεση, α πούμε, που εγώ ίδιο δεν έχω κανένα Ε, ναι, δεν εμένα μου προκάλεσε, εμένα μου προκάλεσε. Έτσι, για μένα έχετε, τελειώνει το ζήτημα κάπου εκεί, καταλαβαίνει. Ναι. Εγώ, εγώ λέω ότι δεν το, το σιχαίνω με αυτό το πράγμα για σου <ΣΣΣΣ> Έτσι. Μεγαλώνει η βαρέα μας, παιδιά, μην είναι σημασία. <laughs> ναι. Λοιπόν, για μένα είναι λήξανα αυτό το θέμα, Καταλαβαίνει, Δεν ισχύει για μένα για αυτό το πράγμα σου. Καταλαβαίνεις. Δεν ισχύει. Δεν μ', δεν μ ούτε η Μακεδονία με την άποψη που το βάζουνε. Η Μακεδονία μ' μόνο στη φάση ότι είναι ο τόπος που ζω. Τίποτα άλλο. Εδώ μεγάλο και αυτό ξέρω, τίποτα άλλο. Ναι Ραλέκο, αλλά δεν σε αφορά όταν άλλο, εντάξει. Με αφορά όταν ο άλλος νομίζει αυτό το πράγμα yeah. Γι' αυτό έρθα σε αυτή την εκπομπή και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο την προηγούμενη φορά Με αφορά βεβαίως, με αφορά και συχνά ας πούμε να έχει κάποιο την εντύπωση ότι εμείς έχουμε κάποια σχέση με τις κάθε εθνικιστικές μαλακίες που κάθε μαλάκας πολιτικός Δεν αναφερά για κάθε, είναι, δεν για κάθε σχέση Αναφερθήκα σε συγκεκριμένη συναυλία Αγώ δεν είπα ότι κουλακ Παίζουν ε, τάξη, είναι... μαζί με τον Σταύρο που γιουμουντζή στη Πεόφλα. Είναι, είναι πολύ σοβαρότερα τα προβλήματα που υπάρχουν και μου τις πάει πούμε, που καταναλωνόμαστε σε αυτό το πράγμα το συγκεκριμένο τόση ώρα. Μάλιστα. Να, αν θέλει <χει> να συζητήσουμε τέλος πάντων για τον ίδιο τον κολοεθνικισμό γιατί υπάρχει ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά. Θα ακούσουμε δύο-τρία τραγουδάκια και θα πανέστοι με Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Αλέκο Σε σχέση με αυτό που είπε ότι ε, Τον πήραξε ρε παιδάκι μου Το ότι από την εκπομπή του Γιώργου περάστηκε Ότι γκούλακ παίξανε για τη Μακεδονία Πώ είναι τόσο σίγουρο ότι από κάτω, μια και είπε ότι δεν ήρθε κανεί να σε πιάσει, διαφωνώντα με το θέμα το ότι υπήρχε το πάνω για τη Μακεδονία από πίσω, πώ είναι τόσο σίγουρο ότι οι από κάτω δεν συμφωνούσαν με το θέμα, δηλαδή το ότι δεν ήταν και αυτή καλά ζει η Μακεδονία, χωρί να χρειαστεί βέβαια να πετάνε τέτοια συνθήματα μέσα στη συναυλία, μια και ουσιαστικά εσεί χωρί να το κατακρίνετε κάτι τέτοιο, έστω και με κάποιο σχόλιο. Να πει ότι να αποχωρήσετε μπορείτε να, να ήταν δύσκολο, να χρειαζόταν τα χρήματα ή οτιδήποτε. Έστω και ένα σχόλιο, από τη στιγμή που δεν το κάνατε, ουσιαστικά σα προωθούσατε εκείνο το πανό. Από τη στιγμή που δεν ήρθαν οι άλλοι, πώ μπορεί να είσαι σίγουρο ότι από κάτω δεν συμφωνούσαν με αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει, δεν μπορούσαν να κάτσουν εκεί τη στιγμή να αναλύσουν τους του τείχου των Γκούλακ και να το προωθήσουν, μια και είναι και αρκετά έμεση. Έχω, έχω ακούσει. Ε, Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε φυσικά. Δεν είμαι καθόλου σίγουρο και δεν έχω ποτέ σε κανένα Ούτε εξετάζω ποιο μπαίνει μέσα στι συναυλίε ή ποιο δεν μπαίνει για να μα δει. Δεν είναι οι συναυλίε κάτι που γίνεται για την παρέα μα. Έρχεται ο οποιοδήποτε κόσμο θέλει. Έτσι, έτσι δεν είναι. Ε? Εντάξει. Αυτό τώρα α πούμε δεν έχει καμία σημασία με αυτό που λέγαμε πριν α πούμε. Φυσικά μπορεί να μπαίνει η πόνο ότι ναι, μπορεί να συμφωνούσαν. Και λοιπόν. Να πω κάτι. Λοιπόν, α πούμε κάτι. Πιστεύω, ναι. Θε, ναι. Θέλω να πω τι σημαίνει αυτό το πράγμα α πούμε. Θα άλλαζα, δεν, δεν, δεν καταλαβαίνω πού το πάσαι να σου πω την αλήθεια. Ε, να να πω εδώ πέρα. Δεν συμφωνούσανε, εγώ προσπαθώ σαν γκρουπ α πούμε να τους αλλάξω αυτή την άποψη έτσι. ότι τους το μόνο πράγμα που με διαφοροποιεί και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και αυτό είναι που εκνευρίζομαι εγώ ας πούμε με αυτό το πράγμα, είναι ότι εκείνη τη φορά δεν έγινε ένα σχόλιο για αυτό το κολοπανό. Αμάν, να έχει να βρεθεί κάποιος να κάνει ένα σχόλιο ρε να μην είχε τέτοιο. Καλά ε, βασικά πιστεύω ότι αν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πληρώσει εισιτήριο, ή και να μην είχαν πληρώσει εισιτήριο τέλο πάντων, εντάξει, μπήκαν έτσι και διαφωνούσαν με αυτό το πανό, θα παίρνουν τον πουνο τρέχοντα και αλλαλάζοντα. Έτσι, σε Άρα πάνω. όλοι συμφωνούσαν εκεί πέρα. Άρα και οι φίλοι Τώρα... που σε είδαν και κατηγορούν όλα αυτά δεν τα πράγματα, είχαν σε δεν είχαν δηλαδή. ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα, είδε λοιπόν. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν καλά πρόβλημα. ότι ένα λεπτό. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να μιλήσω για τον κόσμο. Στείνα μια εμένα, ολόκληρη συμβαία, προσπαθούν εμένα, κάποια. κάποια... Στείνετε μια ολόκληρη συναυλία, προσπαθούν κάποια γρούπ να δώσουν αυτά που κάνουν. Κάνουν τα λάθη του κάνουν, τι παραλύψει του αν το βάλει έτσι, α πούμε. Έτσι. Και τελικά, α πούμε, βρίσκεται κάποιο και λέει αυτό το πράγμα α πούμε. Έτσι. και κολλάει μια ολόκληρη συναυλία για όνομα του θεού, α πούμε, σε αυτό το πράμα σου. Και μάλιστα από γκρού που είναι διαδηλωμένα, α πούμε αντίθετα από αυτέ τι μαλλακίε τώρα. Φυσικά, ε, δεν, μπορείς να, δεν μπορείς να ξέρεις το τι πολιτική άποψη έχει ο κάθε ένας που έρχεται να δει μια συναυλία. Και αυτό μόνο θα μπορούσε να το ξέρεις, ότι συμφωνούσαν με το συγκεκριμένο Πανό, με, μόνο αν η συναυλία γινόταν για αυτόν τον λόγο. Από τη στιγμή που η συναυλία δεν γίνεται για αυτόν τον λόγο, απλά αυτό το, το σκατό πραγματελώς πάντων υπάρχει εκεί μέσα για τον Α ή Β' λόγο, χωρίς να το ξέρουμε τα group, και είναι, ξέρω εγώ, Αρχή, ξέρω εγώ τι να πω, του κολογυμναστηρίου αυτού να έχει αυτό το πράγμα και γιατί το πιστεύει ας πούμε. Δεν πάει να πει ότι ο κόσμος που ήρθε εκεί ήρθε για τη Μακεδονία ας πούμε. Ήρθε ε, για να δει τη συναυλία. Ναι, Τώρα ε, το, το τι υπάρχει εκεί μέσα δεν ευθύνονται ούτε ε, ναι, τα κρούτ, απλά, επειδή... απλά μπορεί ίσως να ευθύνονται οι διοργανωτές, αλλά και αυτό από τη στιγμή που ήταν ας πούμε βιβωμένο στην... Ε, στον τοίχο, ξέρω εγώ και ήταν φωτεινή επιγραφή, το μόνο που μπορούσα να κάνω, αν το κάνανε τα group δεν ξέρω, ας πούμε, ήταν να ζητήσουν, ας πούμε, να Όπως σβήσει το... Όπως εμπληροφορείς, αν το κάνα, δηλαδή, ναι, το, ναι. να σβ... το βγάλουν από την πρίζα. Αυ... Από τη στιγμή που υπάρχει, δεν φταίει ούτε τα group, ούτε ο καθένας που πηγαίνει εκεί πέρα και το βλέπει. Όχι, δηλαδή, α... Α... επειδή η διαλογική <χ> αυτή, <χ> αν, ας πούμε, ένα λοφορείο έχει το σήμα της Βερκίνας μας, εδώ το πάρει. Δεν είπαμε για κάτι τέτοιο, <Δεν> απλά πούμε, ε, πούμε, ε, πούμε, να σου πω ε, ε, ε, ε, επειδή. Όχι, έχασε λιγάκι την αρχή τη συζήτηση, στην αρχή με το που τέθηκε αυτό το θέμα, ο Αλέκο είπε ότι δεν είχα πρόβλημα με αυτό το θέμα, ε, γιατί δεν το πρόσεξα και γιατί κανεί δεν ήρθε μετά να μου πει ότι, δεν είχε αυτό, ότι είχε πρόβλημα με το πανό. Γι' αυτό τέθηκε όχι, το συγκεκριμένο. Μίλησε για τον κόσμο, ρε παιδί μου, που μπορεί να το πει. Ναι, για τον κόσμο μίλησε ο Αλέκο, ότι δεν είχε πρόβλημα ο κόσμο και αυτό φαινόταν. σε Ναι. Λίγο, λίγο Έτσι, ε, ο κόσμο ενδιαφέρθηκε για τη συναυλία και δεν έζησε σημασία στο πανό, κατάλαβες. Ο κόσμο ενδιαφέρθηκε για τη σχέση του γκρουπ με το, με το κοινό, α πούμε. Ο κόσμο, εμένα αυτοί που ήρθαν, α πούμε, είπαν ε, τι εντυπώσει του από τι συναυλίες. Τι τέλος πάντων του έμεινε από τη συναυλία, Του άρεσε, είπαμε κάποια πράγματα σωστά, α πούμε. Δεν ήταν μόνο το τέτοιο. Το... Το... Κατα... Κατανοώ ρε εκεί πέρα, δηλαδή εκεί πέρα το πιο λέω Ο δηλαδή ήταν εκείνο που θέλω να σου πω Είναι ένα σωρός κόσμος έτσι, Που δεν έδωσε και εγώ προσωπικά έτσι, που μίλησα μαζί τους βέβαια δηλαδή, ξέρω τι κόσμος ήταν αυτός ας. Κόσμος που δεν, ε, δεν είναι ούτε εθνικιστή, ούτε τίποτα άλλο έτσι. Και θέλω να πιστεύω ότι το κοινό μα κιόλα είναι Είναι κόσμο, κόσμος που δεν είναι ούτε εθνικιστές ούτε τίποτα άλλο Γιατί μπορεί οι 20 που λέει και ο Κώστας Και ας πούμε <εσοφή> ε, να είπαν α πούμε, έχω, κοίταξε να τι διαδώσανε ότι παίξαν την κούλα με το πανό ας πούμε από πίσω Αλλά ήταν και άλλοι ας πούμε, 300 ας πούμε, άνθρωποι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λέγανε ρε, ρε, δεν, δεν δώσαν σημασία σε αυτό το τέτοιο. Κοιτάξαν τη συναυλία καθεαυτού, σαν τη συναυλία. Άνω μπράβο εδώ πέρα έχουμε εθιμένα. Αυτό που μου άρεσε Έτσι. ήταν και να Λε, για να σχολιάσουμε. Δεν ήταν για να χτυπητούν όταν, όταν ήρθαν ας πούμε μετά τη συναυλία για να μιλήσουν και αυτό είπα ότι είναι που μου αρέσει περισσότερο από. Από κάθε τι άλλο στη συναυλία έτσι, είναι οι συζητήσει που έχει μετά τον κόσμο. Με τον κόσμο. Και με τον κόσμο ανταλλάσσει απόψει. Δεν λε μαλακίε. Και είναι πολύ σημαντικό. Που είναι αυτό πολύ το πέρα, σημαντικό που και τότε βλέπει αν ένα γκρουπ είναι μαζί με το κοινό ή όχι. Έτσι. Και τότε καταλαβαίνει αν υπάρχει επαφή γκρουπ ή κοινού πέρα από την ίδια τη συναυλία. Στη συναυλία είναι η μουσική που μπαίνει στη μέση σαν συνδετικό κρίκο. Αλλά μετά δεν μπαίνει τίποτα συνδετικό κρίκο. Μπαίνει το αν μπορεί. Κάποιοι άνθρωποι να μιλήσουν μεταξύ τους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι το κυριότερο, και γι' αυτό έχει ένα group να πει ή όχι κάποια πράγματα. Τα group που δεν έχουν να πούνε τίποτα, σηκώνονται και φεύγουν να πούνε πράγματα. <Φίλθιε> ναι Μην το λε αυτό, αυτό, γιατί όλες οι σκηνές είναι γεμάτο με συγκροτήματα που δεν έχουν απολύτω τίποτα να πούνε, δεν παίζουν τίποτα yeah. καινούργιο και, και υπάρχουν κάποιοι okay. παλιβαπάρες οι οποίοι τις προωθούν σαν τα καινούργια μορφά, πέραν πάνε εκεί πέρα. Παίζουν ε. τη συναυλία του και μετά σηκώνονται και πάνε στα σπίτια του πολύ ευχαριστημένοι Τα συγκεκριμένα συγκροτήματα όμως. Τα φάνηκε και τα δώσανε στη συναυλία και ποτέ δεν ήμασταν εμείς έτσι με τέτοια λογική. Τα συγκεκριμένα συγκροτήματα όμως, εντάξει, άμα θέλουν να κάνουμε κάποιο διαχωρισμό, δεν έχουν απλώ κανένα πρόβλημα είτε παίξουν στο Ρόβο, είτε παίξουν σε φεστιβάλ τη ΟΝΕΒ, είτε παίξουν τέλος πάνω σε, φεστιβάλ, σε, σε, σε συναυλία μέσα στα πανεπιστήμια. Από, το μοναδικό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν συναβλία. Τώρα εμείς μπαίνουμε, υποτίθεται, δηλαδή το ότι εγώ έκανα αυτό το σχόλιο γιατί ήθελα ρε παιδί μου να αναφερθώ σε κάποια συγκροτήματα, σε κάποιους ανθρώπους, εντάξει, οι οποίοι δεν χωρίζουν τη θέση τους για όλο αυτό. Και πιστεύω το ότι ρε παιδί μου, αυτό που λες εσύ, το ότι ε, τελικά ο κόσμος ε, δεν έδωσε κάποιο βασικό ερέτημα, ε, αυτό ε, πέρα ακριβώς ήταν αυτό πριν από το ανακαλύψαμε στο τέλο της εκπομπής, να αναφερθεί η σημερινή εκπομπή. Δηλαδή ότι τελικά ο κόσμος, εντάξει, βλέπει διάφορα πράγματα, ε, Είχα και μια παρόμοια συζήτηση με το μεσημέρι και μένει αμέτωχο. Δηλαδή, ε, κάνει μόνο όταν του λένε: Οι άλλοι κάτι να κάνει από μόνο του, δεν έχει κάποια κρίση, κάποια αριθίσματα να παίρνει. Ή δηλαδή έχει μάθει, ξέρω εγώ, ότι αυτό είναι το καλό. Και από εκεί και πέρα είναι τα πάντα παροπίδε. Εσύ, ελα, αφού είναι καλό, τελείωσε. Προσωπικά, εγώ το άρρω, παιδί μου. Ακούω πάρα πολλά συγκροτήματα. Εντάξει, υπήρχε μότο, αρχεντρέπαιδί μου, διάφορα συγκροτήματα το οποία είναι και σε μεγάλε εταιρείε και δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα ευγενής. Με, με τι γυναίκε τέλο πάντων, ούτε ότι οι τύχη του έχουν τα πολύ κακά νοήματα, ούτε ότι τι συναυλέ δεν έχουν τα βάδε. Αλλά ξέρει ποια είναι η φάση, ότι με τα συγκεκριμένα συγκροτήματα έχουν και την ανάλογη στάση. Δεν έχω την ψευζέστηση του ότι μπορώ να κάνω τίποτα μαζί του. Και όσο να είναι τόσο χρόνια που ασχολούμαι με συναυλέ και μουσική, έχω μάθει να χρησιμοποιώ τη μουσική και όχι η μουσική να χρησιμοποιεί εμένα, δηλαδή σε συλλογο μουσική και πάμε έτσι μαζί όλοι μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Το ότι... Εμένα με έκανε αυτό το πράγμα εντύπωση, δηλαδή, όχι εντύπωση, δεν έκανε εντύπωση, ήταν αυτό πάνω σε αυτό το θέμα. Ότι τελικά υπάρχει κάποια προσωπική σκέψη. Αυτό. Κοίτα, σαν αρχή βασικά, εμένα με ικανοποιεί το ότι υπήρχε κάποιος, άνθρωπο, κάποιος κόσμος μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε πέρα απ' όλα. Και αυτό είναι το ζητούμενο από κάθε συναυλία έτσι, που κάνει το group. Ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορούμε να ξαναβρεθούμε, μπορούμε να κάνουμε πέντε πράγματα μαζί και να μην τελειώσει αυτή η ιστορία. Τώρα, αν κάποιοι παρεξηγούν σ' όλον και καλά αυτό το ταμπλό, δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν σου είπα και πάλι, και θα τονίσω και πάλι... Ξαφνικά, να ναι, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Δεν με αγγίζει και δεν ε, ε, ο Νέστορα, ο Στέγιο, δηλαδή, εντάξει, ήρθανε τώρα τα παιδιά, είμαστε μια μισή ώρα εδώ πέρα, μιλάμε οι τέσσερι μας, εγώ είχα κάνει στην προηγούμενη εκπομπή ανοιχτό κάλεσμα, σε όποιον θέλει να δει, να πει την άποψή του, τη γνώμη του ρε παιδί μου, εντάξει. Ε, άμα θέλουν να πούν τίποτα αυτά τα παιδιά. Ε, πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου, που συζητήθηκε τέλο πάντων για να, να πω κι εγώ εκτό από αυτό που είπα πριν, α πούμε, είναι ότι από τη στιγμή, ρε παιδιά, που. Η αυλία, δεν... ε, αυτό το πράγμα το οποίο. Το... Οποιοδήποτε πανό που υπήρχε μέσα ήταν άσχετο <στοί> με την συναυλία, δεν είχε θέσει την οργάνωση <στοί> τη συναυλία αυτό το πράγμα. <στοί> το, νομίζω, α πούμε, ότι και από τη στιγμή που ήταν έτσι, σα... με όλη αυτή την κατάσταση που περιγράψαμε πιο πριν, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα ε, το γιατί, α πούμε, παιχτήκανε. Παίξαν τα group κάτω από αυτό το πανό, ας πούμε, ή γενικά δίπλα ή παραδίπλα, ας πούμε. Το, θέμα, το πρόβλημα θα ήταν, αν όντως ήταν της οργανωτικής ομάδας αυτό το πανό. Αν ήταν, ξέρω εγώ, η συναυλία για αυτόν τον λόγο. Ή τέλος πάντων προσπαθούσε έμεσα να προωθήσει αυτόν τον λόγο. Ε, έχουμε Ό, μία φίλη στο τηλέφωνο, ε, ε, να μπήρει στον αέρα. Τελείωσε έτσι ναι. μισό λεπτό. Ε, δεν δε προσπαθούσε από την άποψη το ότι το πανο αν ηταν ξερω εγω η συναυλια για αυτον τον λογο η τελο παντων προσπαθουσε εμεσα να προωθησει αυτον τον λογο εχουμε μια φιλη στο τηλεφωνο να δειξει τον αερα τελειωσε ετσι μισο λεπτο δεν προσπαθουσε απο την αποψη το οτι το ο χώρο που γινόταν η συναβλία ήταν εγύδο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για χίλια δύο εκδηλώσει α πούμε, πέρα τη συναβλία. Ο χώρο χρησιμοποιήθηκε είναι σαν να πηγαίνουμε α πούμε να κάνουμε στην ομική, ξέρω εγώ μια συναυλία και να έχει α πούμε εκεί από πάνω ξέρω εγώ ζεγραφισμένα στον τίποτο πω έχει απέξω α πούμε που λέει πρόγραμμα αποφυλάκηση, ξέρω εγώ, πρόγραμμα προσαρμογή των αποφυλακισμένων, ξέρω εγώ και οτιδήποτε άλλο. Δεν φτιάμε εμεί α πούμε που διοργανώνουμε τη συναβλία και πέρα για αυτό το πράγμα που στην Ελλάδα. Να ακούσουμε λίγο τη φίλα κροάτρια στον αέρα. Ματέ. Ναι, ναι, α να... ναι. ε, πούμε, μπορείτε γιατί βλέπετε τόσο το, το κοινό, ας πούμε, ότι δεν είναι α, α, και έτσι. Γιατί, ας πούμε, το πόσο, να, να το έχει δει με ηρωνία το όλο θέμα. Ας πούμε, φαντάξτε, σκηνικό να έχει πίσω αυτό το πανό, μπροστά να παίζουν αυτοί οι πάρτα, ξέρω εγώ, και εντάξει, αυτοί να το βλέπουνε ηρωνικά, ας πούμε, στο στέκι, δεν υπήρχε ένα άγγεος πίσω από τον τράμε. Δηλαδή αν το κοινάει πώς το πανό και ακούγοντας τους γκούλεκ δεν την έκανε. Από τη στιγμή που κάθισε σημαίνει ότι αυτή η εικόνα δεν έλεγε τίποτα για αυτούς και ακούγανε τον τύπο που τραγουδούσε α πούμε. Δηλαδή δεν αι, αρέσει αμ' δεν ξέρω. Δηλαδή να είναι α πούμε και να και να λες εγώ, οτιδήποτε ξέρω εγώ να όλα αυτά τα πράγματα... δεν είναι πολύ καλό βέβαια δηλαδή σε καλή ο Δήμος και να τον βρει. Και ας ακούει ο Σμιθ. Και ας πλειώνει και από πάνω γάμο δεν είναι. Ωh! Εντάξει αυτό ήταν το πρωί. Ωh! Γεια! Ζαχάρα. Τέλος ρε παιδί μου δεν είναι και τόσο γάμο ας πούμε. Γιατί πέρα από του χίλιους στίχους ας πούμε μετράει ένα παράδειγμα. Δηλαδή εντάξει και οι Ντέους βγαίνανε και οι Πάκτρο Μάνα βγαίνανε και βρίζανε του μπάτσου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο α πούμε. Άρα ήταν σε αυλή του Υπουργείου Πολιτισμού, τα φράγκα πήγαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, η μπάτσα ήταν απ' έξω και δεν είχες δυνατότητα να πας στην Αβλία γιατί, γιατί απ' έξω ήταν κάποιοι μπάτσε, ας πούμε, και ήθελαν να σου ψάξουν τι τσέπες, να δεις τι έχεις, α πούμε. Πώς... Ε, δεν είναι τόσο αστείο ρε, παιδί, μου, ούτε τόσο γάμο, α πούμε. Εντάξει, mm. ξέρω εγώ... Να... Mm. να έρθουμε επιτέλους να... να βάλουμε πέντε πράγματα και να τα σκεφτούμε, ας πούμε. Όχι δεν είναι τόσο γαμό γιατί ο Πιτσυρικάς που πήγε εκεί αςούμε κατάλαβε ότι είναι πέντε τύποι αςούμε οι οποίοι απλώ βρίζουν το, το Δήμο ή απλώ βρίζουν τη Μακεδονία αςούμε ή δεν βρίζουν τίποτα αςούμε. Και εγώ από κάτω πιέμε και δεν τρέχει τίποτα άλλο ρε παιδί μου. Έτσι μόδα ήταν να έχουμε κοινωνικό στίχο εντάξει σε δύο χρόνια θα φύγει η μόδα θα λέμε για τα λουλούδια. Σε, σε άλλα δύο χρόνια θα φύγει η μόδα ξέρω εγώ θα λέμε συνταγή της μέσα από τους τοίχους μας αςούμε. Δεν είναι χίλια, παρα... χίλια στίχοι, από μια στάση ζωή. <Και> δεν είναι μια εικόνα, είναι αυτό που θα πει, α πούμε, και η στάση που θα δείξει. τι ήταν ο κόσμο ο οποίο ήταν καινούριο, ο οποίο είδε αυτό το πράγμα, ας πούμε, και ναι, στα αρχίδια του, δεν τον ένιάξε καθόλου, α πούμε. Αλλά αυτό δεν είναι και γραμμό, α πούμε. Και εκεί πέρα που είχε τη δυνατότητα, α πούμε, να παρέμβει, να κάνει ένα σχόλιο για ένα θέμα, ρε παιδί μου, για το οποίο οι φωνέ, ας πούμε, οι αντίθετες ε, καταπνίγονται τελείω, ρε παιδί μου, σε λοβοτομούν, αν έχει να πει κάτι διαφορετικό, α πούμε. Και εκεί πέρα σου παρουσιάζεται μία φοβερή ευκαιρία να κάνεις ένα τέτοιο σχόλιο Να, να καταδείξεις κάτι αςούμε πολύ πιο άμεσα από τους στίχους σου πούμε, Γιατί υπάρχουν και, υπάρχουν και πέντε πράγματα αςούμε πολύ πιο άμεσα από ένα στίχο Και δεν το κάνεις αςούμε όχι δεν έχει καθόλου και γαμό πούμε. Είναι γάμα με Εγώ απλώς εντάξει <στοί> λίγο με μπλοκάρδο το, αυτό το πράγμα εδώ το μικρόφωνο να πούμε αλλά <laughs> το μικρό μια χαρά με την πούληση. Το ζήτη. Το... Ε, ναι, ναι, δεν λέμε την ισχύση. Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι απλώ κάτω από αυτή τη φάση που συζητάμε, ίσω ας πέντε δεν έχω να πω τίποτα γιατί δεν μου έχετε κάτι στο μυαλό, δηλαδή εγώ το σκεφτόμουν κάποιο αλλιώ Δηλαδή όλη αυτή την ιστορία ας πούμε, που συζητάμε τώρα είναι ότι πρέπει να δεθεί ίσω το παιδί μου ότι το καταπώ πούμε το κάθε group, το οποιοδήποτε group. α με αυτό που κάνει είτε νομίζει το παιδί μου.. Α πούμε, του κάποιου τύπου ότι αυτοί που το βλέπουν ή το group το ίδιο θεωρεί ότι είναι επαναστατικό, α πούμε, και από εκεί και πέρα το κάθε χώρο από αυτή τη φάση ή μαζί, όπω ανάλογα το θεωρεί ο καθένα, αν γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε, το πόσο ο καθένα πούμε, του group, το καθένα άτομο, κάνει κάποια πράγματα, αυτό δεν υποκούσει και μόνο του. Γιατί, α πούμε, εντάξει, εγώ ξέρω υπάρχουν και κάποια άτομα, α πούμε, προσωπικά, α ίσω να κάνουν και κάποια πράγματα. Όχι φυσικά επαναστατικά, εντάξει, συμγκελμαστε κάποια πράγματα τέλο πάντων α ας πούμε, θεωρητικά ας πούμε, ας πούμε, για μένα ας πούμε, καλά, έναντίνα μου το φθινισμό και να αντίονομουμε και δεν ξέρω εγώ πιάνω πούμε. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι για μένα α πούμε δεν, δεν έχω group. μάλλον δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο group το οποίο να είναι επαναστατικό, ωραία, δεν υπάρχει α πούμε γκροπ, δεν μπορεί να υπάρχει group που παίζει μουσική, ωραία και να είναι επαναστατικό. Εμένα ευθνή απόψε μου για όλα τα group. Και σε αυτό, ας πούμε, εγώ... Η τύχη με το που πήρε αυτός τηλέφωνο αμέσως έπισε η γραμμή. Ε, ελπίζουμε αυτοί, αυτοί. να πάρει τηλέφωνο και να μην ξαναπέσει η γραμμή. 14 μεχρι να πάρει το παλικάρι τηλέφωνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ήθελα να συζητήσουμε. Γι' αυτό θα πούμε λίγο γρήγορα. Σαν αρχαίον έσφωρα, ας ήθελα να συνεχίσει αυτό που κόπηκε. Ω oh, <laughs> <laughs> <και> <laughs> <laughs> Τώρα, εντάξει, για τη συγκεκριμένη ιστορία που συζητήσαμε πριν, αυτά είχα να πω με λίγα λόγια, αλλά και αυτά που θα πω πιο μετά, ίσως είναι κάποια συνέχεια. Αυτό το τράκη προσθέσαι ένα μικρόφωνο. Γιάννη? Δεν λέει μόνο. Τέλος πάντων, να πω και εγώ δύο-τρία γενικά, γιατί... Γιάννης του το σλόλαμα, Όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο, ο Γιάννης Κέντρος Ο Γιάννης από τα Χανιά ένα Εντελώς κέντρος ε, γενικά μου ε, Εντάξει ο καθένα αντιλαμβάνεται Τα πράγματα μουσική αλλιώς, με τη μουσική αλλιώς Και ανάλογα κυρίως με τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ε, Δεν μπορείς να βγάλεις ε, μια ε, Μια απόψη Η οποία να είναι εντελώς αντικειμενική α Και να μπορεί να ισχύει παντού ε, δηλαδή, τα σίγουρα κρατά ε, σαν γκρουπ ευαισθητοποιημένο με ένα σωρό αντί-αντί-αντί-αντί και ξέρω εγώ τι α πούμε, ή έστω ένα γκρουπ ας πούμε, το οποίο πιστεύει στην επικοινωνία μέσω τη μουσική ε, και δεν πάει να έχει και ε, heavy metal στίχου, ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, ε, να έχει κάποια έστω για τη μουσική, α πούμε, ή και παραπέρα. Ε, είναι διαφορετική φάση ανάλογα με τι νίκε που αντιμετωπίζει. <ΣΣ> Δηλαδή εντάξει στη Θεσσαλονίκη πούμε, υπάρχει πολυτέλεια του να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο αςούμε τεράστιο που να υπάρχει άσυλο και να υπάρχουν και αρκετά άτομα που να έχουν όρεξη να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα και να υπάρχει ένα χώρο που να γίνονται συναυλίε έτσι διαφορετικές έξω από τα μαγαζιά αςούμε ή από το να χρειαστεί να νοικιάσει ένα γήπεδο ή ένα χώρο το Δήμου ή κάτι τέτοιο Μπορείς να κάνεις και πράγματα μόνος σου Αν είσαι αςούμε, σε μια επαρχιακή πόλη. Ε, είτε ένα γκρουπ από, από την επαρχία, είτε ένα γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα θέλει να παίξει σε μια επαρχιακή πόλη, ας πούμε, εντάξει αναγκαστικά, ας πούμε, τις περισσότερες φορές θα χρειαστεί να πάει να παίξει σε κάποιο, σε κάποιο δημ, χώρο του Δήμου, ας πούμε, τον οποίο μπορεί να χρειαστεί και να πληρώσει και που θα έχει ένα σωρό μέσα, ξέρω εγώ... Εντάξει, ειδικά και τώρα με τη Μακεδονία, ας πούμε, ε, όλα τα περισσότερα κύπλα έχουν παπαρτίζε για τη Μακεδονία. Και εντάξει, και παπαρχέ για τη Μακεδονία μηνύχνε, θα έχουν διαφημίσει, ρε παιδί μου, που από πάντα είχαμε τα έκταμηση. Ε, τώρα αυτό δεν έχει τόσο σχέση με τη συγκεκριμένη φάση με του γκούλαγκ, ας πούμε, ε, δεν κολαγωζό αυτό και πιστεύω ότι αρκετά συζήτηση αυτό σήμερα και ούτε πρόκειται να βγει και άκρη. Απλά έτσι, ένα γενικό προτιματισμό που έχω ρεπέδου, ότι εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε απολυτοί και να κρίνουμε του πάντε. Ε, με τα δικά μας κριτήρια και να μην δεχόμαστε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτό που κρίνουμε εμείς σωστό, ε, γιατί εντάξει ο καθένας έχει και τη φάση το καθένας τα βλέπει αλλιώς, ο καθένας έχει και διαφορετικές συνθήκες και άλλα προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί άρξε αυτό το πράγμα. Να πω κάτι εγώ. Ε, ναι, εγώ ναι. Απλά σε σχέση με αυτό που είδες ρε παιδί μου, το ότι υπάρχει καβάντζα εδώ στα πανεπιστήμια κτλ. Η κατάληψη τη Βίλας Βεβάρα δεν έγινε μέσα στα πανεπιστήμια. Έγινε κάπου έξω με κάποιο συγκεκριμένο ρίσκο, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλαν να βγάλουν τα μέσα του. Σε μια οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη που δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, αυτοί που θα θέλαν να βγάλουν τα μέσα του με τη μουσική, θα μπορούσαν επίση να κάνουν μια κατάληψη, με τα ανάλογα ρίσκα βέβαια, και να παίξουν εκεί τη μουσική του. Δεν είναι ανάγκη να πα να παίξει στο γήπεδο με τι διαφημίσει και τα σήματα από πίσω. Αυτό. Δεν είπα μόνο αυτό ρε παιδί μου και εντάξει είναι διαφορετικά ε, κατάλαβες. Που... Εδώ πέρα Σταλνίκ μπορεί να βρεθήκαν από το 1,5 εκατομμύριο κόσμος πούμε, να βρεθήκαν κάποια άτομα ας πούμε, να κάνουν την κατάληψη και άλλα νέα άτομα να τα στηρίξουν. Στην επαρχία σε μια πόλη 50 και 60 χιλιάδων κατοίκων ας πούμε για να μην πάμε στα χωριά ας πούμε και στι κωμοπόλεις θα είναι 2-3 ας πούμε θέλουν να κάνουν κάτι και που θα θέλουν να φέρουν ένα γκρουπ ας πούμε στη... στο χωριό τους ή στην πόλη του ας πούμε και επειδή δεν θα έχουν εναλλακτικέ λύσει, θα πάρουν ένα χώρο του Δήμου, α πούμε. Ενέρω, εντάξει. Εγώ, αυτό. Αυ... Τη... Ναι, μα. Εκεί παίρνει και ένα παράκι, α πούμε, με 10 τα βατσίνε, γιατί, γιατί δεν έχει ξανά να παίξει. Εντάξει. Παράκια, και ναι. τι για τι καλόδια είναι. Πείτε μου, πράγματα και τα κάνει με τι αρχέ και με τα Ωραία, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Αν δεν τα κάνει καθόλου, δηλαδή, εντάξει, άμα αντιμετωπίζει τότε τέτοιε συνθήκε, α πούμε, που δεν σου επιτρέπουν να κάνει αυτά που σε εκφράζουν απόλυτα, α πούμε. Ναι, ναι, εκεί καλά είσαι. δεν είσαι, Αν δεν βρίσκεις συνθήκες μπορεί να κάνεις ακριβώς αυτά που θέλεις και να μην κάνεις καμία υποχώρηση, πάντα πότε θα κάνεις τίποτα, δεν το καταλαβαίνω ε, αυτό. Ε, ε, όχι, απλά, δηλαδή... Ωραία, τα παλεύεις όσο μπορείς, μου, παλεύεις τα παλεύεις, μου, παλεύεις όσο μπορείς, μπορείς εντάξει. Δεν τα παλεύεις όμως με τους νταβατζίδες και τους επιχειρηματίες. Λοιπόν, λοιπόν το παλεύεις, παιδιά, να διακόψω. Παλεύεις, παλεύεις, ναι, αλλά στη συγκεκριμένη παλεύεις. φάση δεν έγινε πάλι, απλά αποδεχτήκαμε τις αρχές τους, δεν τους δώσαμε σημασία όπως είπαμε στη συγκεκριμένη φάση, Ναι. δεν τους δώσαμε σημασία, δεν παλέψαμε μαζί τους. Κατάλαβες, αυτό έγινε. Δεν παλέψαμε μαζί του, απλά τους αποδεχτήκαμε, δεν δώσαμε σημασία στο πανό που ήταν πίσω μας και τελείωσε η φάση. Δεν ήταν αγώνα αυτό το πράγμα. Τι είναι αγώνα, γιατί δεν έχουν τελειώσει το αν πόσο, α πούμε, δεν ξέρω να υπάρχει πρόβλημα, α πούμε, το Κερία. ζήτημα με τους γκούλακ ας πούμε, που τουλάχιστον έχουν ελληνικό στίχο, α πούμε, εγώ τουλάχιστον φαντάζομαι το πόσο πρόβλημα μπορεί να υπάρχει με τους άντρες που έχουν αγγλικό στίχο. Δηλαδή, τουλάχιστον, εγώ όταν θα πέγαινα μια συναυλία, α πούμε, τουλάχιστον τα ελληνικά, α πιάνω. Ωραία, άσκητα σου μανικηθάρισαν στο τέρμα, τα τύπανε στο τέρμα και τα λοιπά, ας πούμε. Και κάπου μπορεί να αντιπαλέψει το ένα με το άλλο. Εγώ δεν πιάνε τίποτα άλλο, εγώ πως έτσι, ρε παιδιά. <laughs> <laughs> Τώρα, εγώ ήθελα να, να, να, κάνω, να... Το... Εγώ ήθελα να πω το εξή. Εγώ, ας πούμε, σαν άνθρωπος, μικρός, μεγάλος, δεν ξέρω τι σκατά είναι αυτό, ας πούμε, έμαθα και ήξερα και μπορεί να μάθω, ας πούμε, ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει ο κάθε άνθρωπος έχει δ Όσον αφορά στο εξή, α πούμε, υπάρχουν μερικοί, α πούμε που λένε, θα παλέψουμε το σύστημα μέσα σε αυτό, α πούμε, και υπάρχουν μερικοί που λένε έξω από αυτό. Ωραία, εγώ νομίζω ότι είτε λε το ένα είτε λε το άλλο, ούτε άλλο μέσα είσαι. Και πάντα μέσα θα είσαι. Ωραία, γιατί αν δεν είσαι μέσα θα πα, θα πας στο προπατάκι, θα πα σε ένα βουνό α πούμε, δεν θα αγοράζει ούτε Μάρτιντι 22.000, ούτε μου φανάκι όπως οπωσδήποτε 30.0. Ωραία, και θα λάβει να την καμηθείτε όλοι και είμαι αυτόνομο. Αυτό λοιπόν αφήνω τους γκουλάκ, πιάνω τους άνσης ας πούμε Ή, όταν, όταν είσαι σε μια κατάσταση και προσπαθείς να κάνεις μια ιστορία ας πούμε, εδώ και χρόνια με, με άλλα τέσσερα άτομα πούμε, συγκεκριμένα που απαρτίζουν μια ομάδα πέντε ατόμων ωραία. υπάρχουν οι συμφωνίες υπάρχουν οι διαφορές τους συγκεκριμένα στη δική μας κατάσταση ας πούμε για να λέμε τα ίσα ας πούμε τα σκάφη σκάφη και τα σίκα σίκα είναι πολύ, είναι πολύ ζώρικα τα πράγματα. Ωραία, γιατί σε πολλά πράγματα είμαστε τελώς αντίθετοι. Ενώ, ενώ α πούμε υπάρχει κάποια συμφωνία όσον αφορά τη μουσική, σαν μουσική, δηλαδή σαν συγχορδίες και σαν τις κατά είναι αυτά, α πούμε. Σε άλλα θέματα υπάρχ, υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες. Ωραία. Και μέσα σε αυτή την ομάδα, εγώ α πούμε, και ακόμη ένα συγκεκριμένο ας πούμε, ο στέλερ που βρίσκεται εδώ, προσπαθούν να παλέψω κάποια πράγματα. Όπως ακριβώς προσπαθούν κάποιοι, μια ομάδα οποιαδήποτε, αναρχική, <στα> δεν ξέρω α πούμε. Να εμφυσίσουν κάποια πράγματα, να ακουστεί η δικιά τους άποψη σε κάποιους άλλους ας πούμε οι οποίοι πέρα τρέχει ας πούμε ή δεν τα άκουσαν πούμε ή δεν πρόκειται να τα ακούσουν ποτέ έτσι ακριβώς παλεύω εγώ σε αυτό από τη συγκεκριμένη στιγμή που είχα απέξει ο Ρόδων εγώ θα πούμε προσωπικά δεν γούσταρα. Ωραία. Και αυτό το πράγμα κατηγορώ τον εαυτό μου και ξέρω ότι είμαι πολύ μαλάκα. Από εκεί και πέρα ας πούμε και το έκανα αυτό γιατί υποτίθεται μέσα στην ιστορία α πούμε στα πέντε άτομα Έχουν γίνει υποχωρε... όχι υποχωρήσεις απλώ α πούμε. Οι υπόλοιποι είναι τι άπου, α πούμε, έχω βοηθήσει πολλέ φορέ, τα παιδιά yeah, από το στέκει, θα παίξουν στην αυλή, έχω βοηθήσει τα παιδιά από την οτοπία, θα και ξανά στην αυλία του, να μαζέψουν λεπτά λεφτά χωρί να πάρω μία, α πούμε, ωραία. Και δεν ζήτησαν τα αρέστα. Αυτό βέβαια δε δεν σημαίνει ότι εμεί δικαιολογούμαστε, ωραία. Το yeah, τι είμαι, α πούμε, το είπα καλά. Yeah, yeah, yeah. Και απλώ εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι την αυτοκριτική του πρέπει να την κάνει ο καθένα πολύ σκληρά και πιστεύω ότι εγώ είμαι ένα άτομο που κάνω πολύ σκληρά την αυτοκριτική μου. Και δεν γουσταρώ, όταν βγαίνει ένα άτομο, α πούμε, τα κράζει όλα και τα πάντα. Ωραία, και δεν κοιτάγει λίγο την πάρη του. Γιατί υπάρχουν πολλά άτομα ας πούμε, που συμμετέχουν μέσα σε σταθμό, αυτή τη το άτομο που κάνει την εκπομπή. Ωραία. Τα οποία, α πούμε, όταν θέλουν να, να μαζέψουν λεφτά για, για την συναυλία του, θέλουν ας πούμε, να φωνάξουν την κατσιμία και το των αναλογίων. Ωραία. Που εγώ, α πούμε, είμαι σε πολύ καλή και όταν δεν του έπαιρνε να του φωνάξαν αυτού, γιατί δεν δέχτηκαν, φωνάξανε του άνθρωποι και του γκούλακε του ναυτιά, α πούμε. Ή του τρύπε. Οι οποίοι είναι άλλη ιστορία. Α <Κι> καθένα σκεφτεί <Κι>... κάποια πράγματα, α πούμε, για να κάνει την αυτοκριτική του. Πολύ σοβαρά και, πολύ... και με πολύ κόπο, α πούμε, και ας στάσει. Γιατί εγώ τόσο, τόσο καιρό, α σκέφτομαι κάποια πράγματα, και ακόμα δεν έχω καταλήξει. Αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι αυτομάτω, α πούμε, είναι ένα πεταμένο σκουπίδι, α πούμε, δεν προσπαθώ να κάνω τίποτα. Γιατί, α πούμε, αν δεν χωρίσει τη μουσική, α με την προσωπική μου ζωή. Αν το κάνεις αυτό, ούτε και σε αυτό έχω καταλήξει, α πούμε, το σκέφτομαι. Στην προσωπική μου ζωή, εντάξει, κάποια πράγματα πάντα σκεφτόμουν, α πούμε, και ήμουν εναντίον. Κάποια πράγματα ίσως έπραξαν, κάποια πράγματα δεν έπραξαν, α πούμε. Εντάξει, κόσμος είναι αυτός, κάποια πράγματα θα κάνεις λάθη, κάποια δεν θα κάνεις. Βέβαια, ό,τι και αυτό με δικαιολογία, α πούμε, ότι πάντα θα κάνω λάθη. Και πάντα θα τρώω τα ίδια σκατά, Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, α πούμε. Το θέμα είναι το ότι δεν ξέρουμε καν αν ακουγόμαστε. Ε, όπως μας πήραν τηλέφωνο μας είπαν μια ακουγόμαστε, μια δεν ακουγόμαστε. Τώρα εγώ βασικά προσωπικά δεν θέλω να απολογηθώ για αυτό που είπε ο Νέστορας πριν ότι, τάξη, που αναφέρθηκα και εγώ σε σχέση με το συγκρότημα που αναφέρω για την οικονομική ενίσχυση. Η ίδια η ώρα είναι 10 και 10. Και άμα δηλαδή πρέπει να απαντάμε, η τουλάχιστον απαντάω ανά 20 λεπτά σε καινούργιες ερωτήσεις που βγαίνουν, τότε θα πρέπει να έχει γίνει η εβδομαδία η εκπομπή. Το το, απο... ε, το αποφεύγω, τέλος πάντων. Το η το ώρα το είναι ήδη πάει. 10 για 10, η εκπομπή τελείωνε 10 η ώρα, αλλά το βασικότερο πρόβλημα είναι το ότι δεν έχω ιδέα αν αυτή τη στιγμή βγαίνουμε στον αέρα. Λοιπόν το θέμα είναι ότι και τελευταία, ε, κυρίως τελευταία, το έχω φέρει εδώ και φωνικά όργανα ε, κάπου το θέμα ας πούμε πλατειάζει ε, και βγαίνει πιστεύω έτσι ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον όπως μπήκε yeah. από την αρχή και λίγο εκτός θέματος με ποια έννοια ας πούμε ότι, το ότι τυχαίνει να είναι εδώ αλέγχος από τους Γκούλακτ δεν σημαίνει ότι μπήκε μόνο, ξέρω εγώ, προσωποποιημένα το θέμα. Εγώ πιστεύω, ότι τουλάχιστον αυτό περίμενα να ακούσω, ε, χωρίς να λέω βέβαια ότι ήταν αρνητική όλη η κουβέντα, ε, ότι υπάρχει ένα γενικότερο φαινόμενο ε, σε αυτόν τον χώρο, τον οποίο εγώ αρνούμαι να τον κρίνω, τουλάχιστον όσο τον κρίνω, και γι' αυτό ακριβώ το λόγο δεν τον κρίνω μόνο μουσικά ή μουσικολογικά ας πούμε δεν βλέπω συγγένειες με βάση τις νότες ας πούμε αλλά από μια γενικότερη στάση εκεί εστιάζεται κριτική όπως πολύ καλά ακούστε και ας πούμε και για την ουτοπία πώ είναι δηλαδή δυνατόν ας πούμε ένας τέτοιος σταθμό ε, και πάρα το λέω σαν παράδειγμα ας πούμε ε, να χρησιμοποιεί ξέρω εγώ καλλιτέχνες εισαγωγικά πάντα κατά τη γνώμη μου ε, Εμπορευματικού και που προφανώς τους χρησιμοποιεί με κάποια κριτήρια ποιότητα. και τότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο ας τι είναι ποιότητα, τι είναι τέχνη καλλιτεχνία και σου μου μουσική, μουσική τέτοια και πάει λέγοντα. από τη στιγμή που όπως και πριν υπόθηκε πούμε, ούτ, ούτως ή άλλως χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο σκοπό που αυτό είναι η συναυλία κλπ. Ε, αυτό που έχει πάντως ενδιαφέρον ε, είναι ότι είναι το συνολικό φαινόμενο που υπάρχει, δηλαδή όπως παραδειγματικά αναφερθήκανε πριν από τον Γιώργο νομίζω, αλλά και άλλα παραδείγματα ας πούμε, ότι group ε, με συγκεκριμένο λόγο ε, εμφανίζονται ας πούμε με μπάτσους απ' έξω, να τους φυλάνε ζητάδες και ματ, και ότι προφανώς δεν επαρκούν οι στίχοι τους, όσο ανατρεπτικοί κι αν είναι, στο να δικαιολογήσουν μια τέτοια στάση. Και εκεί είναι το θέμα. Που για μένα, εγώ έχω την απάντηση: είναι ακριβώς να πούμε ότι για διάφορου λόγου που βέβαια δεν, δεν, δεν το εννοώ ισοπεδωτικά ότι όλοι σκέφτονται το ίδιο, αλλά για διάφορου λόγου που δεν μπορώ να του πω αυτή τη στιγμή, δεν είναι τη στιγμή δηλαδή. Ωστόσο, είναι το πρόβλημα αυτό που έβαλε ο Νέστορα, δηλαδή που δεν το απάντησε για τον εαυτό του, το ότι δηλαδή για μένα είναι σίγουρο ότι λειτουργούν διαχωρισμένα. Άλλο η μουσική του, άλλο η ζωή του, άλλο οι ιδέε του. Άλλο η δουλειά τους, άλλο εαυτός τους. Έτσι, αυτό σημαίνει μια διαχωρισμένη συμπεριφορά και γι' αυτό άλλωστε αυτοχαρακτηρίζονται και ως μουσική ας πούμε. Και επομένως είναι θεμητό ή σε αυτό το επίπεδο ας πούμε της δραστηριότητάς τους της μουσικής για παράδειγμα ας πούμε μπορούν να κάνουν και 70% εκπτώσεις σε κάποιοι άλλους λιγότερες και έτσι κάπως ας πούμε ε, τσουλάει το πράγμα το οποίο βέβαια για μένα είναι παράδειγμα. Δεν ξέρω παι... Κάπου θα ήθελα, ας το ρωτήσω στον Έστορα live, «Μέστορα πιστεύεις ότι είναι καλό να φτήξουμε το θέμα που είπες πριν για την ητοπία» ε, μέσα σε 10 λεπτά ή πιστεύεις ότι θα μας πάρει πάρα πολύ εντάξει ξέρω και θα είναι καλό να μην το φτήξουμε. Εγώ νομίζω ρε παιδί μου ότι δεν το είπα στους, από τη φάση, ότι για να το φύξουμε τώρα αυτή τη στιγμή, απλά έφερες παράδειγμα. Ναι, αλλά ξέρετε κύριε ρε παιδί μου. Ο Τουρκουδίο είναι αναμάρτητο στο τελική ανάλυση, ρε Εγώ ένα δηλαδή, λεπτό. Εγώ δεν όλα είπα. Τα κριτήρια αυτά, ρε παιδί μου, εγώ ήθελα να πω και κάποια πράγματα sorry, που σε όλη σε τη διακοπή κολας, αλλά τα κριτήρια αυτά τα οποία ε, μπαίνουν κατά κόρονα ας πούμε, σε ένα group ή γενικά αυτά που πρέπει να, σημα... να, να σκέφτεται ένα group στο να παίζει κάποια πράγματα, πούμε, παίζει κάποια πράγματα στο πώ θα λειτουργήσει και στο πώ δεν θα λειτουργήσει, α πούμε. Γίνονται εκτό από αν σκεφτεί ο καθένα για την προσωπική του ζωή, τι κάνει, α πούμε, ότι και σε κάποιε συλλογικότητε ή σε κάποιε ομάδε ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν διαχωρίζουμε το ένα με το άλλο. Ούτω ή άλλω όλοι, ακόμα και αυτό ο σταθμό ας πούμε, που μιλάμε, ε, και εμεί που είμαστε εδώ πέρα παίζουμε... και τα παιδιά όλοι που είμαστε εδώ, ακούμε μουσική και παίζουμε μουσική. Είναι για μένα το ίδιο πράγμα. Απαράγω, δηλαδή όλα πρέπει να μπαίνουν ε, τα κριτήρια αυτά και γενικά όλα αυτά τα. Αυτά που έχει στο μυαλό σου α πούμε πρέπει να ισχύουν για όλους. Όχι μόνο γιατί ε, έχω παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο το ότι κριτικάνονται μόνο τα group για μια στάση που έχουν. Ή για κάτι που κάνουν. Δεν θα το έλεγα και... εγώ αυτό. Δεν θα το έλεγα αυτό. Ε, κοίταξε εγώ ε, δεν ε, είναι μόνο αυτό. τα group πρέπει μου μιλάω α πούμε. Για κάποια εγώ, πράγματα, ενώ, ας πούμε, να κάνω πω... τον εαυτό μας, το δικαιολογούμε α πούμε ή γενικά για κάποια άλλα πράγματα. Το group σαν group. Είναι υπεύθυνο ρε παιδί μου που πει. Κοίταξε, προσωπικά για... στην εκπομπή που κάνω εγώ ασχολούμαι περισσότερο με συγκροτήματα. Ναι, και η ουτοπία αυτοί... Αυτός... απ' τα... να πω ότι Αυτά, όλα, αboat... αυτό που υπονοείται τώρα σε ισχύει ότι... Συγγνώμη, είναι δημόσια, κατάλαβε. Δεν έχει να κάνει με γκρουπ ή με κοινωνικέ ο... ομάδες ή με την Το εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι αυτό... Συγγνώμη, σε δημόσια και χωράει κριτική. Ναι, ρε παιδί, απλά λέω ότι τα ίδια κριτήρια που ισχύουν νομίζω τώρα μόνο για τα γκρουπ θα πρέπει να ισχύουν πούμε και για άλλα πράγματα πολλά γιατί έχουμε φτάσει Έχω παρατηρήσει, α πούμε, όχι τώρα εδώ στη συζήτηση, γενικά μιλάω, ας πούμε, ότι τα group περνάνε από όλο κραφίλτρα ας πούμε για τη στάση του, για το τι κάνουν, για το τι θα έπρεπε να κάνουν, για το πώ την έχουν δει ο μπασίστας και ο ντράμερ, ας πούμε, ενώ ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστή συνεργαμό τα παιδιά, α πούμε, και, και άλλα πολλά, α πούμε, γιατί τη στιγμή που έχει ένα group και κάνει πέντε πράγματα και θέλει να, να επικοινωνεί α πούμε με κάποιο κόσμο και έχει να πει κάποια πράγματα, παίζονται πολλέ σειροποίε. Δεν μπορεί, α πούμε, σε πολύ ελάξει σπού. Φο... Φορές ε, έχεις ας πούμε κάποια group τα οποία έχουν μια άποψη straight τελείως ας πούμε και είναι γαμώτα άτομα ας πούμε. Υπάρχουν πολλές διαφοροποίησεις μέσα στα group, ε, υπάρχουν άμεσες σχέσεις ρε παιδί μου μεταξύ των ατόμων που είναι και παίζονται πολλά πράγματα τα οποία ρε παιδί μου καθένας ας πούμε που, που κρίνει ρε παιδί μου μια στάση κάθε group δεν ξέρει ας πούμε. Πες, Βίκη, πες έλα από Καταλαβαίνεις, και... σε τελική ανάλυση, ας πούμε, για όνομα yeah, του... αλλά λέω κάτι, λέγω, η θέλει να μιλήσει, δεν έχει μιλήσει καθόλου, δηλαδή δεν έχει μιλήσει yeah. ε, Να πω κάτι απλώς, ότι όσον αφορά... Την προηγούμενη τοποθέτηση με την ουτοπία, ότι έχουν καλεστεί κάποιοι καλλιτέχνε ή έχουν παίξει πούμε, σε κάποια τρίμερα τη ουτοπία, οι οποίοι γενικά είναι εμπορευματοποιήσιμοι. Ε, αυτοί οι καλλιτέχνε τουλάχιστον δεν βγήκαν να κάνουν μια συναυλία ζητώντα οικονομική ενίσχυση για να βγάλουν κάποιο δίσκο από κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Νομίζω ότι αυτό είναι δεικτικό, α πούμε. Κοιτάξτε, τώρα καλό είναι η συζήτηση να κλείνει και εδώ πέρα δεν μου αρέσει καθόλου η οποία έχει πάρει η συζήτηση γιατί εγώ θέλω να κρατηθεί σε φιλικό επίπεδο και εδώ πέρα έχει γίνει το πέσιμο του πεσίματος. εντάξει. Κανεί δεν προκειτα να κρατήσει κατική. Λοιπόν, το κλίμα δεν είναι εχθρικό, ωραία, όλοι φίλοι είμαστε, τώρα και εγώ αυτό να το πιστεύω. Εγώ προσωπικά δεν γουστάρω να δημιουργούν αντιπαλότητε. Ιδίως έναν χώρο πούμε, που υποτίθεται ότι πρέπει να μάχεται να δει κάποιο πραγμάτων. Ωραία, αυτό είναι η χοντρή μιζέρια. Να υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ κάποιων ανθρώπων που πιστεύουν κάποια κοινά πράγματα για να αντιπαλέψουν κάποιους άλλους. Λοιπόν, το παράδειγμα τέθηκε για να, για να γίνει κατανοητό ότι οι διαχωρισμοί είναι δύσκολοι και ο κάθε ένας πρέπει να σκεφτεί κάποια πράγματα μόνο για την πάρτου ας πούμε. Με αυτήν η λογική, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή δεν μπορούμε να αναφερόμαστε πουθενά σε κανένα κοινικό περίγυρο, δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα άλλο έξω από το δικό μας είναι αυτό. Είναι σαν να μου λέει στρώτε ο καθένας πρέπει να χτίσει να... έναν τείχο από δίπλα του μπορούμε και να βλέπει φάσα κάρτα την ώρα του. «Ε παιδιά, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι και τα δύο μικρόφωνα στον αέρα και γίνεται χαμός. Ε, εντάξει, είναι και τα δύο μικρόφωνα στον αέρα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε 50 άτομα εδώ πέρα. Διαφωνώ με αυτό που λες ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάει την πάρτι του, εντάξει. Άμα ήταν έτσι όπως το λες ρε παιδί, μου, άμα, κοιτούσα... άμα ο καθένας κοιτούσε την πάρτι του, τότε ρε παιδί μου δεν θα υπήρχε θέμα συνεργασία, συμπαράσταση, συντροφικότητα σε... Σε ή έστω αυτό που, είναι... που ανάφερες εσύ επαναστατικότητα σε 15 πράξεις. Εγώ ξέρεις τι λέω. Άμα δεν λες μεγάλα λόγια, εντάξει, δεν δίνεις το δικαίωμα σε κανέναν να σχολείσει... ασχολείται να... να... μαζί σου. Αν από μόνο το να μιλήσεις ε, ε, για κάποιες ιδέες, για κάποια στάση, για κάποιο προσωπικό χαρακτήρα, τότε από μόνο σου εσύ, το έπρεπε να είσαι κύριος και υπέρδονας των πράγματος σου. Τώρα εσύ αναφέρετε και σπιχύσετε συγκροτήματα, γιατί δεν παίξατε. Ισάστε έπτως δεν είχαν να αφήσει συναυλία. Οτιδήποτε συναυλία γεγινόταν πάντα μέσα. Εντάξει, δηλαδή είτε παίζανε τέλος πάνω στην τοπία είτε παίζανε σε Ακρόπολη και, και σε προσωπική Αυτό συζήτηση είναι. που είχα κάνει Αυτό ήταν το ίδιο πράγμα. Το πράγμα. Τώρα, σε σχέση με τους άλλους καλλιτέχνες όταν κάνουμε με ένα κοινωνικό ραδιόφωνο, η, το, η, τα κουρέλια δεν είναι η, το πρόσωπο καθρέφτης της τοπίας, είναι ένα συντελεστής. Άμα καθίσεις ε. και ακούσεις άλλες εκπομπές του ραδιοφώνου, δεν έχουν ούτε μία σχέση ούτε με ναυτεία ούτε με σάνστερ. Ε, Εντάξει, παίζονται και σταγόπολη και αδερφήντα τσιμίκα. Και όλα αυτά πράγματα. Άσχετα αν εγώ προσωπικά, ωραία, σαν άνθρωπο. Αυτό, μα... αυτό το πράγμα λέω, εγώ κάθε λέω. Αυτό το πράγμα λέω ακριβώ εγώ, όταν εγώ α με υπάρχουν πέντε άτομα. Με... Ωραία. Και εγώ όταν ασούμε, λέω δεν έχει δε, άποψη. Αυτή τη στιγμή ήταν αύστερο. Αυτό ακριβώ μιλάω σαν εσύ, μιλάω σαν εσύ α πούμε. Και ούτε λέω α πούμε ότι εσύ αντιπροσωπεύει το ράβιο το οποίο Κάνεις λάθο, αυτό ακριβώ έλαβα διαχωρήσω. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις είτε το ένα είτε το άλλο με προσωπικές επιλογές δεν πιέντε, ανέβαινε, Ανέχνε, το, και φυσικά έχω α πούμε εσύ με προσωπικές επιλογές δεν έχεις α πούμες να το πεις. Το, το, το, το δούμε αυτά στη συνέχεια κι εγώ κι εσύ κι εσύ α πούμε μπορεί να αποχωρήσεις από την οτοπία να αποχωρήσεις γιατί δεν σε εκφράζει εγώ μπορώ να αποχωρήσω από τους άντρες. Και εσύ το σκέφτες και εγώ το σκέφτομαι κι ο Λέγος σκέφτεται. Άμα κάνω ναι ρε παιδί μου, κατάλαβες μου. είναι η αυτοκριτική που λέω. Και όχι τι να σκέφτο κανένα την πάρ του. Αυτή είναι η αυτοκριτική που λέω ο καθένα θα κάνει τον εαυτό του. Είναι αυτό το όμορφο και ο θέλει να είναι την Πάνταρ. Κατά όχι, παρόλα αυτά, συγγραφέα για την Πάντα, το αυτοκριτική, εγώ σκέφτομαι να συμμετέχουν άνθρωποι. Και εσύ α πούμε μπορεί να σκέφτεσαν να συμμετέχει στην Ουτοπία. Βάσει αυτό το πράγμα που γίνεται που ανεργεί εσένα, σαν, σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα. Στι μεσαι όμω ότι άμα γίνει κάτι ρε, παιδί, σε σχέση ή αν το πάνω στο πήγαμε με την εκπομπή ή κάτι με την οπλία, με το δικό έχω πρόβλημα, εγώ όχι απλά διορίζω τη θέση μου, σταματάει να είναι μαζί με αυτήν την ιδέα. Δεν το βλέπω σε μένα δεν εκφράζει αυτό, αλλά κάνω κάτι διαφορετικό, ε, εγώ τότε συνεχίζω τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω, ότι αξίζει τον κόπο, μα αξίζει τον κόπο να προσπαθείς να συνεργάζεσαι με οποιονδήποτε. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς του χώρου, ούτε... Ούτε μόνο όσοι μοιάζουμε τελείω μαζί μα που θα κάνουμε κάτι δεν για να, να γίνει κάτι για, για, για, για, για, για να, να κάνει κάτι παραπέρασου και να βγει στο κάτω κάτω, δεν αναφέρεσαι. Όταν προσπαθεί να, να κάνει κάτι όταν έχει μια κοινωνική άποψη, όταν έχει ένα λόγο έτσι, και μια στάση ζωή δεν την κάνει μόνο για την πάντη σου. Θέρει όλο, όλο τον κόσμο να το δει αυτό το πράγμα να γίνεται. Λοιπόν, θα συνεργαστεί και με ανθρώπου που δεν συμφωνεί τελείω μαζί του. Υπάρχει, δι δι υπάρχει διαφορά ότι δεν συμφωνεί τελείω υπάρχει διαφορά, εντάξει, το ότι δεν μου η άποψη του. Εγώ είσαι εδώ πέρα για την πάρτι μου. Ναι, αλλά και ακόμα και σε αυτόν που δεν της ενδιαφέρει η άποψή του, έτσι που λες εσύ, αν και για μένα είναι σεβαστές διάφορες απόψεις, έτσι πολύ παραπέρα από αυτό το χώρο που είμαστε, έτσι σεβαστές δηλαδή με την έννοια ότι θα πάω και θα μιλήσω μαζί τους, με αυτή την έννοια ότι κάπως, κάπως πρέπει να ξεφύγεις από τα στενά πλαίσια του χώρου. Αυτό είναι η προσωπική επιλογή του καθένα. Μα τι διάλοκανουμε, άμα είμαστε ένα, κοινωνι... ένα... Κοινωνικ... ένα κίνημα. Ρε παιδί μου, εγώ, ποτέ δε δε εγώ ποτέ δεν είπα ότι θα γίνουμε όλοι μαζί μας και θα κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας κάτι σπίτι. Δε δε δε ποτέ, ποτέ δεν είπα ότι οι συναυλίες πρέπει να γίνονται από τους ίδιους για τους ίδιους. Εντάξει. Η μουσική πανάει κάποια μηνύματα, κάποια αριθμούς και σε παράγεια δεν θα, θα γίνω. Είναι κάτι που είναι πολιτική εκδήλωση. Κάθε άτομα έχει μια ζωή και μια πολιτική στάση. Αυτό λέω. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να απομονωθεί. Θα μιλήσει με όποιον τον βρεθεί μπροστά του. Γιατί στη ζωή... Όλου του βρίσκει προσέχου. Κοίταξε και μένα με διαφέρονταγο. Δεν, εμένα... δεν, δεν θα μείνουμε σε γκέτο και πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα από τον κέκτο. Εμένα με διαφέρω να ξέρω την άποψη των εθνικιστών, με διαφέρω να ξέρω τη γράφει Χρυσή αυγή, καταλαβαίνεις. δεν τους αποκλείω δηλαδή σε σήμερα στη δική μου γνώση, αυτό που δεν δηλαδή σημαίνει ότι εγώ συμρίζουμε την άποψή του. Εγώ τη μαθαίνω, εντάξει, για να καταφέρω προσ... να τον εξέφερα, να μυθώ, πώς το λένε, σε αυτό το θέμα. Εγώ Φράβο. δεν λέω δηλαδή το ότι ακούω και δέχομαι, ούτε βγει... λέω ότι εγώ μια μέρα γεννήθηκα και είπα ότι εντάξει τώρα είμαι στην επανάσταση και με το μαγικό ραβδάκι θα σήσω συναυλίες και θα έχω τις απαιτήσεις και είναι όλα μου ωραία. Εντάξει και έχω φάγει πολύ κοντές καταπαγγές. Και αυτό που αναφέρθηκε πριν τέλος πάντων για κάποια συγκροτήματα έχουν γίνει φοβερές παρεξήγες, εντάξει προκειμένου να περασπιστώ εγώ για να παίξουν σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλά συγκροτήματα. Εντάξει. Έχω... Εντάξει, μην, το μην το βλέπω προσωπικά. Απλά και μόνο επειδή για την ψευζέστηση το είχαμε κοινά πράγματα. Τελικά εγώ τώρα το λέω, εγώ, δεν, ρε παιδί μου, το λέω το καθένας είναι λέω το σε κάνουν τι θέλει. Όπως και εγώ, όπως και τα συγκροτήματα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν λέω το ότι η συγκεκριμένη πρέπει να φέρω διαφορετικά. Εγώ θέλησα να βάλω ένα ερέθισμα, εντάξει, για τη συγκεκριμένη πράξη. Γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι τα πάντα γίνονται, ρε παιδί μου, η ροκ, ή ροκ το σίγουρο είναι ότι σαν κίνημα, έτσι, οι όποιοι ζουν αυτό το κίνημα, οι όποιοι πιστεύουν σε αυτό το κίνημα, δεν το, θέλουμε, το να, κίνημα κάνουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε... Το κίνημα ο καθένας το έχει προσαρμόσει με τι δικές του ιδέες θέλουμε... και είναι παπάρας α, αυτός που μιλάει για το κίνημα εντός μέσα σε προσωπικά πλαίσια. Α, μπράβο. Εντάξει? Και δεν θέλει, δεν θέλει κανένας, ελπίζω ότι δεν θέλει κανένας να γίνει καμιά κοινωνία Κίνας, ας πούμε, όπου να κυκλοφορούν όλοι με το ίδιο ντύσμα. Α, η δικαινά να πέφτει πολύ μακριά, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, χωράει πολύ κρασί σε κάθε, σε κάθε πράξη που Πολύ νερό όμως θα μπει. Γιατί πολύ κρασί θα φύγουμε τώρα. Δηλαδή. Πο, πολύ νερό σε κρασί, έτσι. Γιατί κρασί πίνουμε. Ναι, <laughs> γι' αυτό. Λοιπόν. Πολύ νερό στο, στο, στο κρασί του καθενός να πούμε, αυτό είναι επιλογή του καθένα. σ που είναι σε αυτό το κίνημα και αν καθόμασταν και αν για το τι έχει κάνει ο καθένας μέσα σαν προσωπική ζωή, σε πληροφορώ ότι δεν θα κάνουμε ούτε το μισό βηματάκι μπροστά. Και πολλά βήματα, μα πάρα πολλά βήματα δεν έχουν γίνει γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Γιατί καθόμασταν και κολλούσαν σε μια συνέλευση για μια λέξη. Για μια λέξη που κάποιος χρησιμοποιήσε και δεν, δεν του τέριαζε στο ταυτί. Για αυτή τη λέξη α πούμε, ολόκληρες συνελεύσεις α πούμε είναι... έχουν διαλυθεί. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει κάπου εδώ πέρα να κλείσουμε. Δηλαδή, μέχρι τις 1 η ώρα να μιλάμε, δεν πρόκειται να βγει άκρη. Η ώρα είναι 10 25, ήδη η επόμενη εκπομπή πρέπει να αρχίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά, οι οποίοι ήρθανε σήμερα εδώ πέρα και είπαν τις απόψει του. Όπως ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές οι οποίοι πήραν τηλέφωνο και είπαν τις απόψει του. Ένα μεγάλο thanks επιτέλους και στους όρους καταφέραν και μας ανοιχτήκανε και με τις ε, διαφωνίες εδώ πέρα αλλά και με τα πολλά τεχνικά προβλήματα, ε, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το δίνω και στον Αλέκο, επειδή ήταν και ο μοναδικός τέλος πάντων, ο οποίος παρόλο που δυσαρεστήθηκε, ανέβηκε ο άνθρωπος, είπε την άποψή του, μένα, όμορφα και ωραία. Εμείς αν όλα πάει καλά και διασώσουμε την ηθοποιία μέχρι την επόμενη Δετάρτη, θα τα πούμε την επόμενη Δετάρτη. Αυτό που έχω να πω σαν επίλογο, δεν ξέρω αν κάποια άλλο θέλει να πει έναντίον, είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ δυνατό που βγαίνουν κάποιες τέτοιε αυτοκριτικέ σε κάποιε τέτοιες ιδέες μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα, καθότι το αποδεικνύει ότι τα μικρόφωνα δεν είναι κάποιον DJ, αλλά οποιονδήποτε θέλει να πει την άποψη, σαν γνωριμία έστω και σαν ε, οτιδήποτε το θέλει αυτό εδώ πέρα. Ε, όποιος θέλει να πει κάτι, Καλή ώρα.